Λοιπόν, εδώ είμαστε από τη συνεχιζουμε συνεχίζουμε, albedo14.com και είναι και σημαντική μέρα σήμερα, θα το πούμε όμως τώρα με τα διαμαντάρα αυτά, έχουμε τη μεγαλύτερη, τη στάση του ηλίου όπως λέμε, τη μεγαλύτερη νύχτα σήμερα, που αύριο αρχίζει και γυρίζει το θέμα. Ε, Περι φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσση, κάθε Παρασκευή, albedo14.com. Λοιπόν, να καλησπέρισω το φίλο μας εδώ, τον αγαπητό σε όλους Διαμαντάρας Ελευθέριος στο μικρόφωνο, καλησπέρα σας Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Σηκώσε το λίγο, Τους αν θέλεις, τον μπαστούνι. Το μπαστούνι όλο Τους απανταχού τις γης Ακροατά μα. Έτσι Και συνεχίζουμε Ναι Βγαίνει ο το, νέο, το έτος αυτό βγαίνει πιο κοντά σου λίγο για να σας ακούμε όμορφα Το έτσι. έτος αυτό βγαίνει Σιγά σιγά ναι. Και βγαίνει πολύ άσχημα Και δεν μας δίνει πολλές ελπίδες για το επόμενο Έχεις αυτή την απόψη α? Είναι μελετώντας Τα φαινόμενα και, και την τα ιστορία Τα τρεχόντα Βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα Βεβαίω θα γίνουν εκλογές είναι Αλλά το, από θα ελπίδα είναι αυτή Αλλά το που τα, θα καταλήξει θα το θέμα το μεγάλο πρόβλημα για εμάς και για την καινούργια κυβέρνηση. Θα δούμε τέρατα και σημεία. Ναι, δηλαδή έτσι Α, χωρίς να την, το πείστε τίπλους. Από τι, τι νεότερη εννοείς. ιστορία την Παγκόσμιο ξέρουμε ότι όπου έχουν επιβληθεί οι λεγόμενοι αυτοί αριστεροί κομμουνιστές, τα δεν παραδίδουν με εκλογές. Πάρτε τη Βενεζουέλα. Εντάξει, η Βενεζουέλα τώρα με το δυτικό σύστημα δεν έχει καμία σχέση ελευθερή. Ναι, ήταν το πλουσιότερο κράτος Μα είναι, ε, ε, ρητορικά είναι Δεν είναι Ήταν το πρώτο σε παραγωγή πετρελαίο Έχει αστήρευτο Και πιθαίνει ο κόσμος την πείνα Όχι αστήρευτο, κάνει εισαγωγές πετρελαίου Τι είναι αυτά τα κόλπα τώρα. Εντάξει, ένα Μαδούρο και ένα Τσίπρα δεν είναι τα άλλα 200 κρατήρια. Ακόμα το, και οι Αφρικανοί. Πέντε εκατομμύρια έφυγαν. Προσπαθούν ναι, να εξελιχθούν. Πάρμα. Ναι, πέντε εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια ομάδια. έχουν φύγει. Εδώ έφυγε όλοι η Αφρόκραμα. Ναι Και βλέπουμε κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα καλό νέο από του Έλληνε. Ότι. Από τα παιδιά που έφυγαν έξω, ένα τελείωσε την ιατρική εδώ. Δούλευε τελείω Ναι Κατόρθεσε πήγε στην Αγγλία, τον πήρε ένα νοσοκομείο πανεπιστημιακό και τι έκανε. Ανακάλυψε και βρήκε ότι μπορεί να θεραπεύει τη λεφιαμία με ένα κολλήριο από το μάτι. Και τον ε, πληρώσαμε εμείς, δηλαδή οι γονείς στο σύστημα, όπως λέει και ο Κωνσταντόπουλος πει. Μας τύχησε 300.000 αυτός ο άνθρωπος. Ανθρώπινο... Για να πάρει το μεταπτυχιακό του, το έκανε δουλεύοντα το βράδυ delivery. Για να αντί να δώσει τα φώτα του σε εμά, που πληρώθηκε από το αυτό, η οικογένειά εγώ. του και εννοούμε, η κοινωνία, πήγε Άλλη έξω. πληροφορία, πριν δέκα ημέρες Ενιγίδα ο δοντίατρος που εδώ ήταν ο άνεργο, ναι. πήγε στην Αγγλία, βρήκε όλα τα στοιχεία που τη στήριξαν ναι. και τι ανακάλυψε, Γιώργο. Ότι. Θα σου κάνει εξαγωγή το δόντι. Έχει βρει τη μέθοδο. Αν αναφυτέρεται μόνο. Και ανακάλυψε επάνω στην Γνάθο. Και ξαναφυτρώνει το δόντι σου. όλη Αναγενάτε. Αναγεννάται. Απίστευτο, το διάβασα στο διαδίκτυο. Ναι. Δεν θυμόμουν, ήταν Ελληνίδα. Αυτό δεν το θυμόμουν. Πολλά, τέτοια γίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή φύγανε αυτά τα μυαλά και φέραμε εδώ τη βιομάζα μια από βασίμου, παντού. Αυτή η κοπέλα, η οποία δούλευε εδώ βοηθό λογιστού και δεν την θέλαν και δεν έκανε και έψαχνε. Πήγε στο δεύτερο χρόνο, τη δώσαν 80.000 λίρε το, το χρόνο. χρόνο. Τώρα την πήρε μια άλλη εταιρεία, τη δίνει 120. Ναι. Φαινόμενο. Ρίπαι ε, μου, έξω εδώ που τα λέμε όπω και να είναι, υπάρχει μια αξιοκρατία Οι και αμήβεσαι. Ε, εάν ναι, αξίζει. Εάν, εάν αξίζει. Ε, βέβαια. Εδώ θα αμοιφθεί. Γιατί έχουν την αξιολόγηση. Εδώ δεν θέλουν αξιολόγηση. Γιατί γιώργο. θα αμυφθείς και θα γίνει πρωθυπουργό, Γιατί ήσουν αμμολοτοφάκια. Γιώργο, εγώ όταν πήγα έξω και πήγα με υποτροφία. Πριν τελειώσω, με έβαλαν σε ερευνητικό κέντρο και εργάστηκα. Ναι. Που έμπαιναν πολύ λίγοι εκείνη την εποχή Μάλιστα. Πάρα πολύ λίγοι Όσο πιο παλιά τόσο πιο δύσκολα ήταν Πολύ λίγοι Γιατί ήταν η τεχνολογία ηλεκτρονική Εχμής Λοιπόν Τι να πούμε εδώ τώρα Και yeah. επειδή τα βρίσκουν δύσκολα Στην οικονομία βγαίνει ο ένας Τώρα αρχηγός γεθά λέει θα ισοπεδώσω Τη βραχονισίδα yeah. Ποιον προκαλεί. Για να τονώσουν το εθνικό. Βγαίνει και ο άλλο ο πατάτα, επειδή βλέπει δεν μπαίνουμε στη Βουλή και θα συντρίψουμε. Πώ θα συντρίψει, Το είχα στο παιχνίδι. Αν θέλει να μπει στη Βουλή, έπρεπε να το έχει κάνει λίγο καιρό πριν. Τι να κάνει. Να έκανε αυτό που μπορούσε. Αφού είναι η Γυμνό είναι ο αυτοκράτορα. Μόνο κολαράκια βλέπω. Αν είναι γυμνό. Μόνο κολαράκια. Λε για τον Πούλη τώρα, ε. Κατά την προθυπουργική ρίση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι το λένε όλοι Δεν... ακούστε, humor, το Αγαπητοί λένε όλοι. μου ακροατέ. Ένα από τα πλέον άβατα σημεία της, της εφηλίου είναι, είναι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ Ε βέβαια Ποιος μπήκε η μέσα εκεί και τον περιέφεραν και του έδειχναν Ο Νετανιάχου Ο πλέον σκληροπυρηνικός δεξιός ναι. Τον πήρε αλαμπρατσέτα και τον πήγε Που στην έδρα των μυστικών υπηρεσιών Και του έκανε επίδειξη Τα συστήματα Ποιος ο αναρχικός ο άθεος ο κομμουνιστής Και το κατάλαβε αυτά που έβλεπε Το παιχνίδι είναι στημένο Γιώργο Εντάξει μην λένε σε Τα λέμε εμείς για να τα ακούμε Εδώ δόση. είναι κουμουνιστής Είναι ταξικός Είναι, είναι, Έλα, είναι ωραία, και, και από πίσω Είναι όργανο του Τραμπ και όπως είπε ο Κωνσταντοπούλου το κανεί του Τραμπ το κανίς είναι δεν είναι ο κανίς, είναι το κανίς. και βγήκε αυτή η συντρόφισά του που ήταν χρόνια μαζί και τι είπε ότι είναι συμμορία είναι μαφία να, να, να. και μοιράζουν λέει τώρα τα ψυχούλα, όπως μοιράζουν οι δολοφόνοι της Αμερικής οι συμμορήτες, να, ναι. οι γκάγκστερ να, ναι. μοιράζαν τα δολάρια Δηλαδή, έχω πάρει μια σακούλα εγώ λεφτά και σου δίνω και εσένα ένα τσαντάκι. Σου παίρνω δέκα και σου δίνω το μισό. Και θα με παρακαλά και όλα, για να λε ευχαριστήσω. Και θα μου φυλά το χέρι και θα με ψηφίζει. Και βγαίνει και ο άλλο τώρα υπουργό παιδεία. Αυτό τι φαινόμενο είναι. Δεν ξέρω. Ομοστακιά. Ναι, αυτό ο Μπαρμπαμητούση με τον Κλούβιο Κίτσι Σούβλιτσα. διο είναι. Ναι, ναι. Πού το σκέφτηκε. Η ακριβώ. Ακριβώ ο ίδιο είναι. Ο Μπαρμπαμίτου και η Νέα. Ναι. Και τι βγαίνει και λέει τώρα. Θα κάνω πανεπιστήμια. Είναι που είναι υποβαθμισμένα δύο ταχυτήτων. Στα καλά θα πηγαίνουν με κάποιε εξετάσει και στα άλλα όλα θα πηγαίνει όποιο θέλει. Όλοι μέσα. Αντί να τον πιάσει και να του πει: Α, εδώ ρε παιδί μου εσύ δεν κάνει. Θα τελειώσει το γυμνάσιο να πα σε μια τεχνική σχολή. Να παράξουμε και τεχνίτε. Τεχνίτε, ποιο. Εγώ ήθελα κάτι για το μπαλκόνι μου, τα σειρώμενα. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε, μου ήρθε Βούλγαρο. Ναι. Πολωνή, Αλβανή. Αντί να του στηρίξει για να σε κάποιε σχολέ να επενδύσουν. Βγάζει μυαλά, αλλά πρέπει να βγάζει και χέρια. Ούτε μυαλά βγάζουν, ούτε χέρια. Φύγανε μυαλά πάει, αλλά πρέπει να βγάζει και χέρια. Λοιπόν, άσημερα. Και τι γίνεται. Θα τον πηγαίνει 18 ετών, θα τον βάζει και στο πανεπιστήμιο, θα κάθεται και 10 χρόνια μέσα στο πανεπιστήμιο. Θα του Για να πιθαρί... πάρει ένα χαρτί άνευ εξετάσεων, το οποίο δεν θα έχει καμία αναγνώριση, καμία αξία. Ναι, αλλά θα τον έχει φτιάξει θα είναι ένα για πάτη του. Έχει το προλεταριάτο δίθεν ναι. διανοουμένων και μορφωμένων. και ελευθεριότητο. και τραγαγίρευε. Ποιο θα τον ταΐσει αυτόν. Πού θα πάει να βρει δουλειά, Τι δουλειά θα κάνει. Ναι, ναι αλλά θα είναι πελάτη. Πελάτη μέχρι πότε. Αυτή είναι μέχρι να πεθάνουν. Εγώ θυμάμαι κάτι μεγάλου συνταξιούχους Που τώρα μπορεί και αμυζούν Όταν έπεσε το καθεστώς το 81 Το 90 πόσο λένε Αριστερούς που μείναν ασκεπείς Ιδεολογικά ασκεπείς Και είχαν εψιολογικά μετά τα 70 Και σου λέει καλά τώρα Τι πατάτα φάγαμε 70 χρονιά Και είχαν εψιολογικά ξέρω τι Όχι εμένα μου είπε κάποιο Καλός άνθρωπος Εγώ γιατί έφαγα ξύλο στη Μακρόνισσο Αυτό εννοούσα τώρα Για με αυτό που σου είπα για ποιον λόγο. Ναι, ναι. Υπήρχαν. Για ποιον λόγο. Υπήρχαν καλοί Έλληνε, ιδεολόγοι. Μα δεν διαφωνούμε. Οι οποίοι προδοθήκαν. Από ποιους. Από του ίδιου. Έτσι, μπράβο. Έτσι, από τα αδέρφια τους. Από τα αδέρφια τους. Λοιπόν. Λοιπόν, να αφήσουμε τα διάφορα. Έχουμε δύο θέματα, αγαπητοί φίλοι, σημασίτησουμε. Ας πεις τώρα για τη σημερινή ημερομηνία 1. Σήμερα. Που το ξέρει το έργο, και μετά το διάλειμμα θα μας πει για το βιβλίο. Θα παρουσιάσω και ένα κεφάλι. Έτσι, να έχουμε την τιμή να ακούσουμε την παρουσία του καινούργιου βιβλίου που είναι για λεπτομέρειες μη γνωστέ του 21. Χοντρικά το λέω τώρα. Χοντρικά. Θα τα πεις μετά. Ξεκίνα. Σήμερα είναι 21 Δεκεμβρίου και περιόρα 4.30 τα χαράματα γίνεται ένα κοσμογονικό για το πλανητικό μας και ιδίως για τη γη μας φαινόμενο η φαινομενική στάση της περιφοράς της γης φαινομενική αδρανοποιείται, ακι, ακινητοποιείται και οι αρχαίοι Έλληνες επειδή μελετούσαν τη φύση και παρατηρούσαν τα φαινόμενα και το, με την αστρονομία και ό,τι έχουν πει για τα φαινόμενα τα αστρονομικά μέχρι σήμερα οριοθέτησαν και όλες τις ονομασίες των πλανητών και των απλανών και μέχρι σήμερα στηρίζονται εκεί, παρατήρησαν ότι υπήρχε μία φαινομενική στάση. Ήταν η μεγαλύτερη νύχτα, το ελάχιστο φως και ιδίως προς το βόρειο ημισφαίριο ήταν δραματική η κατάσταση και ήθελαν να την εξευμενήσουν για τον πολύ τον κόσμο. Άναβαν μεγάλες φωτιές και παρακαλούσαν τον Απόλλωνα, τον Θεό, την θεότητα της ιλιακής αξινοβολίας να μην τους εγκαταλείψει. Οι ημέρες αυτές γύρω από το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι τρεις και ήταν οι ημέρες του ανική του Ήλιου. Αλληγορικά και συμβολικά σημαίνει ότι Ό,τι και να γίνει το φως και η αλήθεια νικούν τα σκότη και την αμάθεια, όσο και να μεγαλώνει η νύχτα, θα αρχίσει πάλι η αναγέννηση και η αλήθεια να επανέρχεται το φως, να θερμάνει τη γη, να φυτρώσουν οι σπόροι μέσα από τη γη, να μας δώσουν άνθη και καρπούς και να συνεχιστεί ο κύκλος της γης πέριξ του ηλίου, την ελλειπτική κίνηση που κάνει. Σήμερα ο ήλιος βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο του και φαίνεται να στέκεται επάνω στην εκλυπτική όπως σας είπα. Σαν να είναι έτοιμος να σταματήσει. Μένει σταθερός σε κάποιον όταν τον σκοπεύει. Η ανατολικά ή στον ορίζοντα παρακολουθώντας έβλεπαν ότι είναι σταθερός. Και εκεί ήταν η αγωνία ότι αν θα παραμείνει έτσι, θα χαθεί η ζωή επάνω στη γη, τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο. Από την 21η, από σήμερα τα χαράματα, μέχρι και την 24η Δεκεμβρίου, το αυτό το φαινόμενο και είναι οι μικρότερες ημέρες σε διάρκεια του χρόνου. Αυτές τις τρεις μέρες η γη είναι σαν να εισέρχεται σε ένα φαινομενικό θάνατο και την 25η αρχίζει να αλλάζει θέση, αρχίζοντας το ταξίδι προς τα βόρεια. Εδώ το, οι πιθαγόροι το είχαν προσεγγίσει και το είχαν ερμηνεύσει πάρα πολύ σωστά και έρχεται ο Εμπεδοκλής, ο μαθητής του Πυθαγόρα του Ομακοίου και μας δίνει τον περιγραφή του σφαίρου με την φιλότητα και του νίκους και μας το παρουσιάζει ότι μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει η φιλότης, το αγαθόν και το καλόν το φως, αλλά σε κάποιο σημείο σταματάει και αρχίζει να μικραίνει και να ακολουθεί το νίκος με ψηλογιώτα ή την αρνητικότητα. Και πάλι φτάνει στο μέγιστο σημείο του και για κάποια αιτία, λέει, την οποία δεν μπορώ, την γνωρίζω αλλά δεν μπορώ να την ερμηνεύσω, ξαναρχίζει πάλι η φιλό της. Και υπάρχει αυτή η αρμονία, διότι αν επικρατούσε ή το ένα ή το άλλο, δεν θα υπήρχε η ζωή. Αυτό απεικονίζεται, απεικονιζόταν μέσα στους ναούς, τους αρχαίους ναούς. Στο δάπεδο έβαζαν πλάκες τετράγωνες, λευκές, μία λευκή, μία μαύρη, σε ένα μοσαϊκό και τούτο αυτός το ακολουθεί και η ορθόδοξη η εκκλησία και η καθολική όταν θα δείτε τα δάπεδα των εκκλησιών τους ότι είναι εναλλάξ, άσπρα και μαύρα οι πλάκες. Είναι αντιγραφή και αυτό, όπως και τόσο άλλα, από την αρχαία ελληνική Φυσιολογία και Φιλοσοφία. Σήμερα για το 2018 πέφτει σήμερα Παρασκευή 22 και 22 ξεκινάει η ώρα 10 και 22 για το Βόρειο ημισφαίριο. και αυτό σημαίνει ότι τη σημερινή νύχτα θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια όλου του χρόνου. Είναι για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά δεν πάβει στην αστρονομία να υπολογίζονται όλα. Έτσι τα ηλιοστάσια και οι ησυμερίες, η αρινή και η Φθινοπορινή, ορίζουν και σηματοδοτούν την αρχή της κάθε εποχής. Οι τέσσερις εποχές που έχουμε, έχουμε ένα ορφικό ύμνο προς τον Απόλλωνα, που μας λέει ότι μίξας θέρ, θέρους και χειμώνο. ήταν τότε δύο εποχές, το θέρος και ο χειμώνα. Και κάθισε ο μεγάλος Έλληνας, ο μαθηματικός και ερασιτέχνη αστρονόμος ο Κωνσταντίνος Κασάπης και ασχολήθηκε δίχως ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τους μαθηματικούς τύπους και βρήκε ότι αυτό το φαινόμενο συνέβη η γη να διέρχεται μόνο χειμώνα και καλοκαίρι δύο φορές. Το 12.180 και το 3.160 πλην. Και αυτό θα ξανασυμβεί ανατακτά χρονικά διαστήματα διότι η γη μας κάνει την ελληνική τροχιά πέριξ του ηλίου στις 365 ημέρες και τις ώρες αυτές που, έχει, που συμπληρώνει. Εάν θα είτο ακριβώς σταθερή η τροχιά κύκλική, δεν θα είχαμε τις τέσσερις εποχές. Οι τέσσερις εποχές αυτές είναι που ευνοούν Τη γη μας και είναι προνομίουχος το δικό μας ηλιακό σύστημα και διατηρεί την ζωή διότι οι εναλλαγές αυτές δημιούργησαν την ατμόσφαιρα έχουμε το νερό και αφού έχουμε νερό έχουμε τη δημιουργία ζωής μπόρεσαν να ζήσουν οι πρώτοι μικροοργανισμοί να εξελιχθούν να μας δώσουν τα φυτά να μας δώσουν τα πρωτόζωα να μα δώσουν την ζωή την εξέλιξη και ένα μέρος της είναι και ο άνθρωπος το πόσο θα διαρκέσει αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται από εμάς. Αν συνεχίσουμε εμείς την αλόγιστη χρήση της ενέργειας που κάνουμε σήμερα θα καταστρέψουμε εμείς ίδιοι τον πλανήτη μας. Πρώτον διότι θα του εξαντλήσουμε τα αποθέματα που έχει τις ενέργειες και δεύτερον θα καταστρέψουμε και το, περιβάλλον, και το περιβάλλον καταστρεφόμενο καταστρέφει την ατμόσφαιρα. Οι εκτινοβολίες δεν θα φιλτράρονται. Θα ανέβει η μέση θερμοκρασία της γης, θα λιώσουν οι πάγοι, θα καλυφθούν τεράστιες εκτάσεις της γης από τα νερά των θαλασσών, θα μεταμορφωθούν μεγάλες πεδιάδε έφορες σήμερα σε ερήμου και η ζωή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και όλα αυτά θα οφείλονται στην ανθρώπινη ενέργεια και στο να καταναλώνει όλο και περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ανάγκη Ξαναγυρίζουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί και την αρχή του χειμώνα τουλάχιστον για εμάς για το βόρειο ημισφαίριο πάντοτε είναι μια σκληρή εποχή για τα άτομα που ζουν στο βόρειο ημισφαίριο της Γης. Οι Ερίς και οι στον των διαφόρων δοξασιών και θρησκιών έκαναν δεήσεις προς τον ήλιο για να μην χαθεί οριστικά κάτω από τον ορίζοντα στην προαιόνια πορεία του προ τον νότιο ημισφαίριο. Μετά την 25η Δεκεμβρίου, ο ήλιος αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά και να μεγαλώνει φυσικά και η ημέρα. Σταματάει δηλαδή την κίνησή του προστονότο νότο και στρέφεται προς το βορρά. Οι άνθρωποι σε διάφορα σημεία του πλανήτη πανηγύριζαν που ο ήλιος για ακόμη μία φορά πέρασε από το χειμερινό ηλιοστάσιο και ξαναβγήκε νικώντα το σκότος και προσφέροντας όλο και περισσότερο φω. Ο ήλιο λατρεύτηκε από όλους τους αρχαίους λαούς, σαν θεότητα. Γιατί αυτό πολλές θρησκείες είχαν τοποθετήσει σε αυτή την περίοδο, πολύ πριν την έλευση του χριστιανισμού και γύρω από τον χειμερινό ηλιοστάσιο, με την έναρξη της αναγεννήσεως του φωτός, εγενώντο και όλες οι θεότητες. Όλες οι θεότητες γεννιόταν σε αυτή την ημερομηνία. Στην αρχαία Ελλάδα εορταζόταν η γέννηση του Διονύσου, του γιου του Διός και της Παρθένου της Εμέλης. Τον αποκαλούσαν σωτήρα και θείο βρέφος. Ήταν και ο καλός πιμένας. Όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα τα έχει καπιλευθεί ο χριστιανισμός και μέχρι και τις ράβδους που κρατούσαν οι ιερείς και οι ροφάντες, όπως συνέβαινε και στον Νόσιρι, που ήταν ο Διόνυσος των Ελλήνων και η Ίσιδα, η Αθηνά των Ελλήνων, όταν δημιούργησαν τις πόλεις, όπως μας λέει στον Τίμεο Πλάτων και όπως του διηγήθηκε ο ιερέας της Ίσιδος στον Σόλωνα το 600 πλήν. Ο ήλιος έχει μία ενδιομορφία για την ελληνική κοσμοθέαση διότι του απέδωσαν δύο θεότητες. Μία ήταν σαν ο μεγαλύτερος και ο πλέον δυνατός του ηλιακού μα συστήματος σαν δίας αλλά την ακτινοβολία του την όρισαν στον Απόλλωνα. Ο Απόλλων ο εκιβόλος. Όπως ο ήλιος εκ το μακρόθεν μας βάζει, βάλει με τα βέλη με τις ακτίνες του έτσι προσωμιάστηκε και ο Απόλλων ο Ζεύς του Διός είναι μια λέξη η οποία στην ονομαστική είναι ο Ζεύς και στη γενική γίνεται του Διός διότι απέδιδαν δύο τεράστιες σημασίες με το Ζεύς όπως μας λέει και ο Ισίωδος, μας δίδει την ζωή και την ζέση, την ζεστασιά, διότι δίχως την ζέση, την ζεστασιά δεν θα υπήρχε ζωή και δίας από την κατερχόμενη δύναμη την ταύτιζαν και με την ζέση, την ζωή και με την δύναμη για να είναι το τρίγωνο το οποίο μπορούσε να εδραιωθεί το πρώτο επίπεδο. Απικώνιζαν τον Δία και τον Απόλλωνα επάνω σε ένα πύρινο έρμα να ξεκινά κάθε πρωί και να διατρέχει τον ουρανό και να σκορπίζει το φως στη γη. Τον ταύτιζαν επίσης με τον φωτοδότη ήτι με την αλήθεια και όχι με το ψεύδος. Αναπαριστούσαν την κίνηση του ηλίου με τη ζωή ενός ανθρώπου που γεννιόταν κατά τα χειμερινό ηλιοστάσιο και μεγάλωνε βαθμία όπως αυξανόταν το φως του ηλίου μέχρι την εαρινή ησημερία όπου η μέρα εξισώνεται με τη νύχτα. Οι Αγύπτιοι την 25η Δεκεμβρίου εόρταζαν την γέννηση του θεού ηλίου Ρα, αυτών ατών οι όσοι. Οι Πέρσες λάτρευαν τη γέννηση του αήτη του ήλιου, Θεού Μήθρα, σε όλοι οι το τριέσπερον, οι τρεις, τα τρία βράδια που φαι... Φαι... Φαι... Φαι... φαινομενικά ο ήλιος μένει ακίνητος. Σταδιακά τα γενέθλια του Θεού ήλιου μετατράπηκαν σε... σε γενέθλια του Ιού του Θεού Ορολογία που αργότερα χρησιμοποίησαν και οι εκκλησιαστικοί πατέρες του χριστιανισμού. Τα Χριστούγεννα σαν ημέρα γέννησης του Ιησού Χριστού την 25η Δεκεμβρίου καθιερώθηκαν στη Ρώμη από τον Πάπα Ιούλιο τον πρώτο κατά τον τέταρτο μετά Χριστου αιώνα, Μετά από έρευνα που έγινε στα αρχεία της Ρώμης για τη χρονιά της απογραφής του Αυγούστου και κατόπινα υπολογισμών που έγιναν με βάση με τα Ευαγγέλια ενώ μέχρι τότε τον 4ο αιώνα τον εόρταζαν κατά την αιρηνή ησημερία, τον Μάρτιο είχε γεννηθεί ο Χριστός τον οποίο χρησιμοποιεί η Ορθόδοξης και η Καθολική Εκκλησία. Τι είναι το τριέσπερον, το λέει η λέξη, την αναλύουμε είναι τρεις εσπέρε, τρία βράδια. Ξεκινούν Ξεκινούσε σύμφωνα με την παράδοσή μας με το χειμερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή σήμερα ξεκινούσε. Τη νύχτα της 21ης προς την 22η Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους. Και κορυφωνόταν με την αναγέννηση του φωτοδότη ηλίου τη νύχτα της 24ης προς 25 η όταν η ημέρα είχε δε μείνει στάσιμη επί τρεις ημέρες. Μετά το ηλιοστάσιο και αρχίζει πλέον να μεγαλώνει. Ο Όπερ, και αυτό σας είπα φαινομενικά, η γη ότι μένει στάσιμη. Ο ήλιος είναι εκεί που είναι. Εμείς περιφερόμεθα πέριξη του ηλίου. Τα χριστούγεννα σήμερα εορτάζονται σε όλον σχεδόν τον, τον κόσμο, και συμβολίζουν τη νίκη των ζωοποιών δυνάμεων του φωτός επάνω στο ζωφερό σκοτάδι, αλλά παράλληλα την μετέτρεψαν και σαν μία εβδομάδα υπερκατανολωτισμού. Α ευχηθούμε κι εμείς από εδώ ότι το σκοτάδι της μεγαλύτερης μερινής νύχτας να φωτιστεί από το φως του ηλίου και να βοηθήσει την αναγέννηση τη δική μας και όλης της οικουμένης και κυρίως των χρήα εχόντων που δυστυχώς τις ημέρες μας πληθαίνουν συνεχώς και ο ελληνισμός έχει όλος χρία μεγάλη και από ηγέτες και από πατριώτες. Λοιπόν, πάμε ένα η ελευθερία και μετά να πάμε στο παρουσία του βιβλίου. Εντάξει. Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, αλμέτω14.com, Λευθέρης Διαμαντάρας, Παρασκευή βράδυ, ακολουθεί η επανάληψη τη εκπομπής της Τετάτης, Αλέξανδρος Χάχαλης, Στράτος το Δοσίου, ο Αστροφυσικός. Να είμαστε ακόμα. Βέβαια το 14.00. Πάμε στο δεύτερο μέρο τώρα, αφού ακούσαμε για το ηλιοστάσιο. Μεγαλύτερη νύχτα κλπ. Και και ε, όπου είναι η παρουσίαση του βιβλίου του καινούριου του Διαμαντάρα. Ένα μεγάλο πόνιμα. Θα μα πει τώρα. Και επαναλαμβάνω για να μην τον διακόψω: Οι ερευνητέ εδώ που του ακούτε, που του γουστάρτε κλπ. έχουν και βιβλιογραφία. Γεωργίου, ο Διαμαντάρα, ο Γρηγορίου, ο Κωνσταντόπουλο κλπ infopapacalbento14.com ή μήνυμα στα τηλέφωνα που είναι πάνω αντί να πάρετε χλαπάτσε, να πάρετε βιβλία για δώρα. Συγγενεί, φίλου, ανήψια, παιδιά, ιστορίε κλπ. Λοιπόν, περί τίνο πρόκειται ελευθέρεια. Το έχει πει δύο εβδομάδε τώρα, να τα ακούσουμε. Είχαμε πει ότι. Αφού βγήκε... εδώ, και, εδώ και 30 μήνε ασχολήθηκα. Μπράβο. Διότι είχα ερεθίσματα πολλά, είχα πληροφορίε πολλέ, σκόρπιε. Ναι για να διαπιστώσω τι ήταν αυτή η επανάσταση και η προεπαναστατική περίοδος. Διότι μέχρι το 1453 ξέραμε τι έγινε. Μετά μας λέγανε στο σχολείο διάφορα παραμύθια. Σωστά. Και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο παραμύθια διάφορα. Και μέχρι σήμερα υπάρχει ένα παραμύθι το οποίο έγραψαν μετά από το 1825 κάποιοι ιστορικοί και επεκράτησαν αυτά το οποία έλεγαν. Μας έχουν κρύψει την αλήθεια, έχουν στρεβλώσει πολλά γεγονότα, με αποτέλεσμα να ζούμε σε ένα ψέμα. Και, και άρχισα την έρευνα. Η μία, το, η μία ανακάλυψη έφερνε την άλλη, το ένα το άλλο, το ένα το άλλο και άρχισα να συγκεντρώνω το υλικό, το οποίο είναι 400 σελίδες σε μεγάλη διάσταση Πες τον τίτλο να τον έχουμε. 24. Ο τίτλος είναι Η παραχάραξη και οι άγνωστες πτυχές της Εθνεγερσίας του 1821 ναι. με υποτίτλο Τεκτονισμός φιλική εταιρεία ναι. Έχεις αφιερώμενο Ιερός θέμα μεσέτσι Ιερός Λόχος Δραγατσάνη Μάλιστα Και Εξέγερση Απελευθέρωση Τρεις ενότητες μεγάλες ας Τρεις πούμε Τρεις ενότητες Μάλιστα. μεγάλες Μάλιστα ναι. Με βιογραφίες των πρωταγωνιστών, σωστές, ναι. τις δολοφονίες των πρωταγωνιστών, τα δικαστήρια των πρωταγωνιστών και την κατάδεια μας. Δηλαδή, στην ουσία περιγράψεις πράγματα που δεν είναι γνωστά όχι στα σχολεία, ούτε στους ερευνητές. Όχι. Μάλιστα. Γιατί μου είπε ότι σου ζητήσανε από την Αγγλία το βιβλίο ήδη ενώ δεν έχει βγει ακόμα. Εγώ το πήρα... Μέσω Προχθές. Το έστειλα το εξόφιλο με την περίληψή του... Σε φύλλο σου. Το είδαν και μου λέει αν έχει τέτοια θέματα για τους Άγγλους μέσα... Ναι. Τρομερά. Ναι. Το τι μας αίσθησαν. Ε, Ό,τι τώρα θα, θα διαβάσω μέσα από ένα κεφάλαιο θα σας δω ναι, θα Η λίγο. κατάσταση που βιώνουμε η οι οικονομική, η σημερινή η Ελλάδα Είναι από τότε Είναι θεμελιωμένη από τότε Από τους πράκτορες των Άγγλων τους ίδιους Άρα, Και τα εγκλήματα τα οποία διέπραξαν. Το μνημόνιο γιατί το θυμούνται αυτό οι φίλοι Αντί να υπογραφεί όπως προγράφηκε να είναι κάτω από ένα ε, νομικό καθεστώ συγκεκριμένο Είναι στο αγγλικό δίκαιο γιατί στο δίκαιο. αγγλικό αυτό γιατί είναι η ερώτηση Απιοκειοκρατικό Έτσι μπράβο, γιατί δεν είναι στο γερμανικό, στο ιταλικό, στο κινέζικο Στο ελληνικό, αφορά την Ελλάδα Ναι Το πτωχητικό δίκαιο της Ελλάδας, έχουμε ναι. ένα δίκαιο Έστω αγγλικό Αλλά οι Εγγλέζοι γιατί... όταν δημιούργησαν τις απικίες έκαναν δίκαιο ειδικό για τις απικίες Δεν μου λε τώρα ότι ρητορική είναι η ερώτηση Τώρα αυτοί δεν ανήκουν στην Ευρώπη, έχουν βγει Πώς εμείς ακόμη θα, ανήκουν ακόμη Πώς ανήκουν. θα παίξουμε μπαλίτσα Με ένα κράτος που έχει βγει από την Ευρώπη Ενώ εμείς είμαστε Στον πυρήνα της Ευρώπης τώρα Δηλαδή στα ευρωπαϊκά ναι. Πώς ισχύει θα αυτό αρχίσουν, θα δούμε, Πώς θα... στέκει αυτό τώρα Δεν στέκει, θα βάλουν δασμούς στα αγγλικά προϊόντα για να μπουν στην Ευρώπη. Θα ναι, θα... αλλά νομικά πως το και, αφού δεν ανήκει κύριε στη ζώνη που εγώ ανήκω και έχω τιμωρηθεί, έχω δανειστεί, έχω οτιδήποτε, θα δικαστώ βάσει του νόμου του δικού σου που δεν ανήκει στην ομάδα των υπολείπων. Δεν έχει σημασία. Α, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αν το δίκαιο αυτό, ναι. θα, δικα... θα δικάζει με αυτό το δίκαιο. Ωραία. Μια σχιζοφρένεια καταπληκτική. Αφού εκχώρησε ο κομμουνιστής τούτος ο καλός έλα με ο κομμουνιστής τώρα εκχώρησε την κρατική περιουσία για 99 χρόνια άρα έχουμε ένα μαύρο κορδάτο πλάς Πλα... τώρα θα δείτε αυτό το κάθαρμα τι έκανε με τον τρικούπι. εδώ ναι. μέσα ναι. έχω όλα τα απόρριτα πως με σύνθημα ναι. δολοφόνησαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο ναι, ναι, ναι. με κρυπτογραφικό μήνυμα ο Κολέτης τον κούρα. Ναι το πρωτοπαλίκαρό του να θυμίσουμε Πρωτοπαλίκ ο Γκούρα ήταν πρωτοπαλίκαρο του, του Οδυσσέα. Αυτό εννοώ, ναι Μετά ανένυψε άλλαξε στρατόπεδο Έγινε της Αθηνάς Από φοινικεύς Και του είχε πει Ότι όταν θα πάρεις αυτό το μήνυμα θα το σκοτώσει Ο ναι. Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν Από τις καταπληκτικότερες φυσιογνωμίες Και από τα κοθαρότερα μυαλά τη εποχή εκείνη για τα θέματα τα συγκεκριμένα. Ελευθέρωσε την Αττική και τη Βιωτία ναι. και όταν ήρθε στην Αθήνα, εδώ, μέσα στην Επανάσταση ναι. κατήργησε όλους αυτούς τα προνόμια που είχε και έκανε δικαστήρια, έκανε πανεπιστήμιο, έκανε σχολεία για εκπαίδευση, μέσα στην Επανάσταση. Εξέδωσε εφημερίδα, έκανε εφετείο, έκανε πολλά πράγματα. Και ήταν το... το η απεικόνηση τη Ανδρείας και λοιπά και λοιπά και τρέμανε μόνο που ακούγαν το όνομά του ότι έρχεται έτρεχε σαν ελάφι μόνο σκεφτόταν ότι έρχεται, σαν δέκα σοφούς ναι. οι ίδιοι τα λένε ναι. έτρεχε σαν ελάφι σκεφτόταν σαν δέκα σοφούς και μπορούσαν να νικήσει του δέκα παλεστές ήταν ψηλός πάνω από δύο μέτρα και, και... τεραστίας δυνάμεως δυνα, ναι. και δεν είναι αυτό τον ξεφτέλησαν τον πέρασαν τον αφόρησαν ναι, ναι, ναι τον πέρασαν δικαστήριο ναι. Μετά τον είχαν ανάγκη Πήραν πίσω την Για τον Ανδρούτσο λέμε Αντώνια Την Λέει. καταδίκη τον αφόρησαν Οι άθεοι η άθεοι αφόρησαν Αυτόν <laughs> για, για πήραν, πήραν τον επίσκοπο Ανδρούσης και τον mm. έκαναν Δικαστικό, τον mm. έκαναν και Υπουργό mm. και αυτός Τον δίκασε για τον αφόρησε. Δεν είχε ουδέτερο θρησκεία τότε Ουδέτερο Ουδέτερο θρησκεία, όπω τώρα ο Τζερόνιμο Γκούρι. Με το G-Problem. την ιστορία ποιο την έγραψε. Ο Τζερόνιμο. Με τη που έγραψε την ιστορία και ο Τρικούπης και ο Παπαριγόπουλο. Ναι. Πληρωθήκαν από την Εκκλησία. Το λένε ίδιοι. Την έκδοση του βιβλίου. Βεβαίω. Ο, ο Παπαριγόπουλο το λέει ότι η Ιερά Σύνοδο του έδωσε όλα τα έξοδα τη συγγραφή και τη εκδόσεω του έργου. Και την ιστορία ποιο τη γράφει μέχρι σήμερα. Ο νικητή. Ε, πάντα Ή ο διεμβολιστής Ποιος Αυτός που μένει γνωρίζει... στο Ρουφ Πειραιός κάτω στο ο... Ρουφ Ο Ρουφιάνος Τος που μένει στο Ρουφ λέγεται Ρουφιάνος Ποιος γνωρίζει ότι Από την έναρξη της φιλικής εταιρείας Μας λένε όλοι Ότι τη φιλική εταιρεία την ίδρυσαν Τρεις τέκτονες, Ναι. Σκουφάς, Σακάλος, Ξάνθος Αυτούς ξέρουμε Αυτός, 14 Φεβρουαρίου το 1814 στην Οδυσσό. Έχω μέσα στοιχεία τα οποία λένε ότι η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε 12 χρόνια νωρίτερα. Την εξήγηλαν τότε. Αλλά μόλι ξεκίνησε η φιλική εταιρεία, δημιουργήθηκαν δύο τάσει μέσα. Ναι. Με το, με το ξεκίνημα Με το ξεκίνημα ε, τι έχουμε πάθει, Αυτοί που έλεγαν Τι κράτος θα κάνουμε Όταν κάνουμε την επανάσταση Τι κράτος θα κάνουμε Πώς θα το στήσουμε Πώς θα είναι αυτό το κράτος Ναι Ήταν η Καποδιστριακή με το Φινίκα Ναι Που έλεγαν ότι θα γίνει ένα κράτος Το οποίο θα περιελαμβάνει Όπως το είχε φανταστεί και ο, ο Ρήγας ο Ναι τον οποίο πρόδωσε η Εκκλησία και τον συλλάβαν. αυτόν και άλλου επτά ναι, ναι. παλικάρια, 20 στο 30 ετών. Τεριέστη. Για το Φεραίο, λέμε. Ναι, στην τον συνέλαβαν. Τεριέστη το Βελιγράδι στο Φρούριο. Στην Τεριέστη τον συνέλαβαν, ναι. τον είχαν 40 ημέρε οι Αυστριακοί και μετά τον παρέδωσαν στου Τούρκου, στον βοεβόδα του Βελιγραδίου. Α, μπράβο, εντάξει. Και του είχαν δύο μήνε. Ο οικονομού, ο οικονομού το του έδωσε. Ένα δικό του. Από την παρέα. Ναι, τον είχε βάλει το Πατριαρχείο. Το μας, σύστημα. φυτευτό. Ναι, ναι, ναι. Είχε στείλει. Να μην αλλάζουμε θέματα. Γεωργό, Όχι, πε το γι' αυτό είναι καλό να τα ακούμε. Ή να τα πούμε με τη σειρά. Ωραία. Είχε τυπώσει σε ελληνικό τυπογραφείο τη Βιέννη ναι. τα βιβλία του τη Εξεγέρσεω. Το Θούριο και άλλα. Και τα έβαλε σε κυβότι και τα έστειλε ταχυδρομικώ στην Τεργέστη για να τα πέρναγε με τον Περεβό τον σύντροφό του να τα πέρναγε στην Κέρκυρα που ήταν ουδέτερη να τα μοίραζαν κατόπιν για την εξαγερση και όταν έφτασαν στον Κορονιό έναν τις εταιρεία του στον Αντώνιο Κορονιό ναι. αυτός είχε έναν οικονόμου ο οικονόμου ήταν υπάλληλο του, ο Κορονιός δεν ήταν όταν πήγαν τα κυβότια αυτός από το Πατριαρχείο να παρακολουθεί τις κινήσεις ανοίγει βλέπει επαναστατικό υλικό βλέπει και ένα γράμμα μέσα που ήταν και το παίρνει και πηγαίνει κατευθείαν στις αρχές της του... Αυστηριακής ναι. οι Αυστηριακοί τα πήραν δεν είπαν τίποτα και όταν κατέβηκε μετά με την παρέα του ο ρήγα να περάσει από την Τεργέστη πλέον να πάρει το υλικό και να τα περάσει στην Κέρκυρα τον συνέλαβαν Αυτά. Και αφού του ταλαιπωρήσαν πολύ και τους έγδαραν ζωντανούς Σωστό Μετά τους έπνιξαν Άρα δεν μας στένει ξένοι Εμείς ε. τρώγουμε ομάστε μα. μας οι Ξένοι φταίνε θα δεις που φταίνει η τον να πω όλο φταίνει οι άλλοι Αφού Ποιος ίδρυσε τη φιλική εταιρεία Λοιπόν ξεκίνη από την αρχή Εγώ έκανα επαφές ναι. με τις τεκτονικέ αρχές της Ελλάδος Οι οποίες έχουν αρχείο Μάλιστα και δεν έχουν ιδέα αυτών των εγγράφων που έχω εγώ εδώ μέσα. Έλα τώρα. Δεν έχουν ιδέα μουσικής, την ούτε, πεπατημένη. Ούτε αυτή. Ούτε αυτή. Ε, εδώ καλά. έχω μέσα επιστολές. Ποιος ήταν η ανωτάτη αρχή. Μέχρι σήμερα αγωνίζεται ο ελληνικός τεκτονισμός ναι. να αποδείξει αν ο Καποδίστριας ήταν τέκτον. Ή δεν ήταν. Αν ήταν. ήταν. Αν ήταν. Μας Εάν ήταν. Εδώ έχω όλα τα στοιχεία που ήταν όχι μόνο πολύ βαθιά μέσα. Υπάρχει μια σφραγίδα της φιλικής εταιρείας, κρυπτογραφική, που το λέει μέσα. Αν ξέρεις να διαβάζεις. Έχω μέσα. Τα αναλύω όλα. Δώδεκα χρόνια νωρίτερα έφτιαξαν τη φιλική εταιρεία στη Μόσχα. Και γιατί η επικράτησε η δεύτερη φάση και είναι γνωστή αυτή η τρίτη. Την την δημιούργησε ένας μεγάλος Ελλήνας και όταν πήγε στο Ρωσία σαν υπάλληλο διπλωματικός μετά έγινε υπουργός ο Καποδίστριας ναι. αφού τον όρκησε και τα είδε την φιλοπατρία του Καποδίστρια ναι. του λέει έλα εδώ έχω κάνει αυτό τον πήρε ο Καποδίστριας στον κανονισμό της φιλικής εταιρεία, ναι. τον συμπλήρωσε βάσει τεκτονικών άρθρων και κανονισμών ναι. για το απόρριτον, γιατί και ο πρώτος που τον έγραψε τον κανονισμό είχε ιδρύσει τρεις τεκτονικές στοές, ήταν και αυτός το έκτον. Μάλιστα. Και αντέγραψαν τον τεκτονισμό την μυστικότητά του και τις αρχές ασφαλείας προσέθεσαν, που Προσέθεσαν, ξέρω εγώ, τι προσέθεσαν. Το, το αντέγραψαν ναι. και έβαλαν σαν σκοπό τους πώς θα, ορκι... θα μειούσαν και πώς θα όρκυζαν πέντε βαθμού και μετά έγιναν 7 οι βαθμοί μοιήσεως. Για την ασφάλεια ποιο είναι, να έχουμε Ακριβώς... ασφάλεια, ποιον βάζουμε μέσα και λοιπά. Αυτό εννοείς. Για να μπορέσουν mm. να συγκεντρώσουν λεφτά να γίνει επανάσταση. Μάλιστα. Ποια ήταν η ανωτάτη αρχή. Μέχρι σήμερα κανείς δεν σου λέει. Ναι. Ποια ήταν η ανωτάτη αρχή. Το 1920 δι... διόρισαν, προσέφεραν την αρχηγία στον... Αλέξανδρο Υψηλάντη ναι. Ο Αλέξανδρος Υψιλάντης λέμε αρχηγός Εμείς για λίγο μέχρι το Δραγατσάνι από εκεί και έπειτα ένα χρόνο ήταν αρχηγός Ναι Ναι αλλά έχουμε επιστολές <κυκυκ> τις οποίες παρουσιάζω Όταν είσαι αρχηγός παίρνεις εντολές από άλλους και λέει έλαβε εντολάς Από πού Από πού από την ανωτάτη αρχή Ποια ήταν η ανωτάτη αρχή Γενικός επιθεωρητής ήταν ο Καποδίστρας και αρχηγός των αρχηγών ήταν ο Αλέξανδρος, ο αυτοκράτορο πρώτο της Ρωσίας Α, ο οποίος έβαλε και τα πρώτα λεφτά. Επίσης η... άρχισε το Σεπτέμβριο η μεγάλη σύγκληση της Συνόδου της Ιεράς Συμμαχίας στη Βιέννη όπου ήταν αυτο... οι αυτοκράτορες όλοι η οι των Εξωτερικών... ήτη Καποδίστριας Αλέξανδρος Ι. Και έχουμε τώρα μία περιγραφή... αυθεντική... Ναι. που λέει ο Καποδίστριας... στον Αλέξανδρο... πες καμία κουβέντα για την Ελλάδα... τι θα γίνει... Ναι. του λέει Καποδίστρια... δεν μπορώ να πω εγώ... ξεκίνα εσύ και θα πάρω εγώ το λόγο μετά... για να μην εφα... διότι την Ιερά Συμμαχία... Άλλο παραμύθι που λένε, την έφτιαξε λέω Μέτερνιχ, ψέματα. Την Ιερά Συμμαχία την έφτιαξε η Ρωσία, ο Αλέξανδρος ο ΙΑ. Ναι. Με αντικειμενικό σκοπό να μοιράσουνε τη Λία μετά το, το ρίξιμο του Είς. Είς. Μετά την του Ναπολέοντος. Έπρεπε να μοιράσουν πάλι το χάρτη της Ευρώπης. Ναι. Και επειδή η Τουρκία ήδε, ή το ίδιο η Οθωμανική Αυτοκρατορία Είς. υπάλεποτε ή το η οθωμανικη αυτοκρατορια υπαλεποτε η το ασθενης ήξεραν ότι θα τι αποσπάσουν σιγά σιγά και σε εδάφη. εδάφη με αποτέλεσμα Βόρεια Βαλκάνια Μολδαβία, Μολδοβλαχία Ρουμανία όλα αυτά ήταν ηγεμονίες υπό, υπό τον Σουλτάνο αλλά τον κύριο λόγο τον είχαν οι Ρώσοι οι Ρώσοι έπρεπε να δώσουν εντολή αν θα έμπαιναν στρατεύματα τουρκικά εκεί διότι τι είχαν νικήσει δύο φορές οι Ρώσοι ναι. Και, το... και ο Σουλτάνος τι είχε κατορθώσει Τότε οι Ρώσοι τι είχαν επιβάλει Ότι οι ηγεμόνες εκεί δεν θα είναι Τούρκοι Θα είναι Έλληνες Γι' αυτό βλέπουμε όλες οι ηγεμονίες ήταν οι πρίγκιπες οι δικοί μας ναι. Πέραν τον τίτλο του ηγεμόνα και του πρίγκιπα ναι, ναι. Και αυτό μας βοήθησε Γι' αυτό ήθελα να ξεσπάσει η επανάσταση Την οργάνωσαν πού στη Μολδοβλαχία, ναι, ναι. στο Δραγατσάνι, ξεσήκωσαν όλα, ήταν πλούσιοι οι Έλληνες, έβαλαν λεφτά, δημιούργησαν στρατό και έτυχε η συγκυρία να ξεσηκωθεί ο Αλίπασάς κατά του Σουλτάνου. Εκεί ήταν το point, το σημείο Λένε. ήταν αυτό. Και είναι τα σχέδια, γιατί αυτά τα συζήτησε ο Καποδίστριας. Στη Ζάκυνθο πήγε και βρήκε τον Κολοκοτρώνη τάχο, όλα τα στοιχεία, και τους άλλους πριν πάει επάνω και τι του είπαν. Θα ξεκινήσετε από πάνω να αποσπάσετε στρατεύματα τουρκικά εκεί που θα πρέπει να ζητήσουν την άδεια της ορασίας για να μπουν μέσα. Ναι. Δεν θα μπουν έτσι. Ε, έτσι, δεν μπορούν να μπουν. Εάν η Πελοπόννησος έχει αδιάσει και η στερεά Ελλάδα από τουρκού στρατιώτες, στρατιώτες έχουν πάει στην Ήπειρο για τον Αλίπασσα ναι. θα ξεσηκώσουμε την Σπάρτη. Την από κάτω, την Πελοπόννησο και τους Μανιάτες που είναι 2000 έτοιμοι και θα ξεκινήσουμε την απελευθέρωση από κάτω θα προχωρούμε θα πάμε Θεσσαλία σε θα έρθουμε Μακεδονία και θα τραβήξουμε μέχρι επάνω να ενωθούμε η κάρτα του Ρήγα και ο Θούριος του Ρήγα ήθελε όλους Αρβανίτες Βουλγάρους, Σλάβου, όλοι, όλοι να, να ξεσηκωθούν να γίνει μια ομοσπονδία Βαλκανική Μπράβο. με πρωτεύοντες Έχονται στο γεν... την γενική εξουσία τους Έλληνες. Τους δεχόταν και τους μουσουλμάνους, όλους τους λαούς και τους μουσουλμανικούς και τους Ορθόδους. Ως και... είχε. είχε. Και απότερο σκοπός ήταν να γυρίσουν για την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Να αναβιώσει κατά τρόπο, κατά κάποιο τρόπο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μέσω Πατριαρχείου κλπ. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Διότι θεωρούσαν τον Παλαιολόγο τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο τον τελευταίο αυτοκράτορα Ότι αυτός δεν παρέδωσε Καμία πόλη όπως και έγινε Έπεσε έπεσε Έτσι. Και ότι αυτός αναβίωνε Και πάντοτε όλος ο ελληνισμός Δεν παραδόθηκε Διότι υπήρχαν εστίες Ανεξάρτητες και ελεύθερες αυτόνομες Ποιες το Σούλι και η Μάνη Η Κρήτη επάνω τα σφακιά όλοι αυτοί ναι, είχαν ναι, ναι, ναι. αυτονομίες Σωστό. Στη συνέλευση τη Βιέννη. Λέει ο... ο Καποδίστριας ο Κόμη ε, Προς την συνέλευση, φρονώ. Του λέει προείδρευε ο Μέτερνιχ αξιότιμη κύριε Μέτερνιχ. Ότι πρέπει να ρίξουμε και ένα βλέμμα, λέει, στο υπόδουλο έθνο των Ελλήνων. Ήτανε κακή συγκυρία που στα γεγονότα αυτά που εξελίσσονται και περιγράφει ήτανε ο Μέτερνιχ σε αυτή τη θέση και δεν ήταν κάποιο άλλο, Όχι, όχι, θα το δει. Παρακαλώ, όχι. παρακαλώ όχι. εντάξει, λέγε. Σηκώνει το μέτρο και του λέει: Κύριε Κόμη, δεν γνωρίζω κανένα έθνος Ελλήνων. Δεν υπάρχει έθνος Ελλήνων. Ναι. Υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία με υπόδουλου κάποιου Έλληνες. Ναι. Και τότε παίρνει το λόγο ο Αλέξανδρος, ο αυτοκράτορα τη Ρωσία, ο οποίος είχε όσο στρατό είχαν όλοι αυτοί, είχε, τον είχε μόνο του. Τον είχε μόνος του, ναι. Και λέει: Υπάρχει έθνο των Ελλήνων, το οποίο πρέπει να φροντίσουμε διότι είναι Χριστιανικόν έθνος βρίσκεται υποκατοχή τέσσερις αιώνες υπό των βαρβάρων των Τούρκων και αν δεν το φροντίσουμε θα το εξαφανίσουν. Και λέει τι προτείνεται. Και λέει ο Καποδίστριας σαν τέκτονος, και ο τσάρος φιλαθερόμενος τον τεκτονισμό γιατί όλοι οι εξωματικοί του ήταν τέκτονες, μετά ήταν η Δεκέμβριστέ, είναι μεγάλη ιστορία, να την πούμε. Εντάξει, άλλο θέμα, ναι. Άλλο θέμα. Να δημιουργήσουμε, λέει, μία Ιστας αθήνα την πόλη του Φωτός, μία εταιρεία, λέει, την φιλόμουσον εταιρεία, η οποία θα ασχολείται, λέει, με τα γράμματα, με τις τέχνες, θα επιλέγει τους νέους, οι οποίοι έχουν έφεση προ τα γράμματα, και να τους θέλουμε στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια, να σπουδάζουν δωρεάν υποτρόφους. Ναι, ναι. Και παράλληλα να φροντίσουμε και για τα αρχεία, να μην πηγαίνει ο ένας και ο άλλος με τους Τούρκους μπαξίσεις να τα παίρνουν. Και τα αρπάζουν. Ναι. Και, και λέω, Μέτερνικ, δεκτών. Και τότε ο αυτοκράτο λέει, προσφέρω χίλια φλο... χρυσά φλωρίνια. Τεράστιο ποσό για την ναι. εποχή. Για κεφάλαιο της φιλόμουσου Λέει και ο Μέταρτην και εγώ Λέει και ο Πρόστος και εγώ, και εγώ και εγώ και πήραν το πρώτο κεφάλαιο Και δημιούργησαν Δημιούργησαν τη φιλόμουσου εδώ στην Αθήνα. εταιρεία στην Αθήνα Με σκοπό εξωτερικό Όλοι οι ξένοι που ερχόταν η πρέσβης οι πρόξενοι Πολιτιστικά και τέτοια Πολιτιστικά εκεί Αλλά από κάτω ή το λέει το απελευθερωτικό Σε δεύτερο στάδιο και κρύφια Τεκτονικά. Ναι. Και από εκεί ήταν ο σπόρος και όποια παιδιά τα έπαιρναν και τα έστειλαν στην Ιταλία, Γαλλία γινότανε... να πάνε να δάσο, εγυρίζαν φωστήρες. Ναι. Και έτοιμοι. Και έτοιμοι. Αυτά τα πράγματα δεν τα λένε πουθενά. Έχω όλη, όλο τον διάλογο της Ιεράς Συμμαχίας. Ναι. Έχω όλο τον διάλογο μέσα ως έγινε. Αλλά εσύ είσαι το μαμούνι, είσαι ο τρελός, ο, αυτός που του αρέσει και τα ψάξεις. Δεν τα έχουν βρει άλλοι, δεν τα ξέρουν Τα ξέρουνε, τα ξέρανε ναι. Αλλά επειδή έχουν γράψει την ιστορία Αλλιώς, αλλιώς Δεν μπορεί να ανατρέψουμε τώρα Όχι και τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία Βρίσκονται σε μια κλειδωμένη βιβλιοθήκη Σε ένα πανεπιστήμιο ελληνικό Δεν τα βγάζουν Μάλιστα. Ονο, Μια κοπέλα Να είναι καλά Έκανε μια διδακτορική διατριβή Σε κάποιο θέμα τέτοιο ιστορικό και αυτή είχε κάποιο κλειδί και έψαξε και βρήκε. Εγώ βρήκα τη διατριβή αυτή. Μάλιστα. Και κάνω χρήση, τα αναφέρω μέσα. Ω πηγή. πηγή. έχω βιβλιογραφία. 180 πηγές αναφέρω. Α, τέλο. Δεν Μάλιστα. είναι ουρανό κατέβατα. Ναι, εννοείται, παιδι μου. Και να κάθεσαι, Γιώργο, τα βράδια να ξενιχτά και να λε. Δεν λες, το συζητάμε αυτό τώρα. Μέχρι ναι. ποιο σημείο εγώ μπορώ να κάνω αποκαλύψει. Ναι. Ε, βέβαια, θέλει και αυτό τον τρόπο του. Μέχρι ποιο σημείο. Ε, βέβαια. Είναι τρομερά τα πράγματα. Και συγκυριακά, καμιά φορά οι συγκυρίε βοηθάνε. Σε ένα χρόνο, πέσω ότι μπήκαμε 19. Ημερολογιακά σε δύο, αλλά σε ένα έχουμε τα 200 χρόνια. Γι' αυτό το έβγαλα. Μπράβο. Ωραία. Γι' αυτό Υπάρχει. το έβγαλα. Έχω στον προλόγο μου. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Καποδίστρια, έβγαλε ένα λόγο. Εάν θα το διαβάσετε αυτόν τον λόγο, τον έχω μέσα, θα κλαίτε. Εγώ έκλεγα Διέταξε τον υπουργό των οικονομικών του να του κάνει μία απογραφή, οικονομική απογραφή. Τι παραλαμβάνει. Πώ <coughs> ναι. Πώς είναι τα πράγματα. Και του, τι του έγραψε. Για Αξιότιμη κύριε κυβερνήτα. Η οικονομική απογραφή έχει ούτω. Εις το ταμείο του κράτους ευρέθη εν νόμισμα και αυτό κύβδιλον. Κάτι μου θυμίσει αυτό ρε γάμο τώρα. Και αυτό κύβδιλον. Όσα θυμίζει... χρόνια ήταν διέθεσε όλη του την περιουσία. Δεν πήρε ποτέ την αμοιβή του σαν πρόεδρο. Μα αυτό είναι ο λέει δεν θέλω. Τίποτα. Αλλά διέθεσε και την ατομική του περιουσία. Και δεν ήταν λίγη. Τι σου θυμίζει τίποτα, είσαι και πιο ψαχτήρι από μας Κάτι σου θυμίζει ε Άρα δεν έχει αλλάξει η μου Τίποτα Ούτε η Φόδρα του σακάκι. θα μ' αφήσετε να σας πω Δεν σε διακόπτει κανείς Για το δεύτερο δάνειο ναι. Να δείτε οι φίλοι μας οι Εγκλέζοι Τα μνημόνια πως ήταν Και τι έγιναν <κοί> Άρα τι... διαβάζεις χθεσινές εφημερίδες Σημερινέ. Α σημερινέ. Δεν πήρα, είχα βγει έξω δεν πήρα. Από το 1824 μας έχουν κάνει σαν έθνος επτά πτωχεύσεις. Επιμέλεια. Όλα τα δάνια Γιώργο που έχουμε πάρει, μα όλα όλα, και αυτά που υπογράψαμε και δεν πήραμε, θα δείτε τώρα, ναι, ναι, τα, τα εξοφλήσαμε όλα. Οι τοκογλήφοι του Λονδίνου και των Παρισίων, ναι. Έχουν θησαυρίσει από την Ελλάδα. Μα και τώρα βγήκανε πολλοί και είπαν ότι. και ο Ντάισεμπλουγκ και λοιπά πετάξαμε την Ελλάδα στα τάρταρα για να σωθούν οι τράπεζέ μα. Το λένε, τώρα κατάφτασε. Έτσι και ο Νταλέμα, εγώ στην Ιταλία που συναντήθηκα τυχαία με τον Πρωθυπουργό τη Ιταλία, τον Νταλέμα. Ναι. Η Γαλύπωλη. Λαγκάρτα είπε. Συγγνώμη, λέει, κάναμε λάθο. Τυχαία, τυχαία ήμουνα εγώ ναι. στην Καλύπολη τη Ιταλία ένα Σάββατο πρωί. Και βλέπω τον λέμε μπροστά μου και άλλοι για χινού και έτρωγε. Εμεί ήμασταν παραδίπλα. Ναι. Βγάζουν θαλασσινά δίπλα από τη θάλασσα. Ναι, ναι. Και πήγα και μιλήσαμε εκεί πέρα και του είπα δύο κουβέντες Και μου λέει, Έτσι είναι, μου λέει. Μα υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο και εγώ έχω αναρτήσει που λέει αυτό ακριβώ: Ότι στήθηκε το παιχνίδι. Μα ακούστε -ρ -ρ -ρ -ρ -ρ. τώρα, τι έγινε με το δάνειο των δύο εκατομμυρίων χρυσών λιρών. Ασύλει το νούμερο για την εποχή εκείνη. Μα το είπε ο Καποδίστριας Ήρθα λέει και βρίσκω ένα κράτος Που δεν υπάρχει τίποτα Είναι αγέλες παιδιών Ορφανών τα οποία ζούσαν σε σπηλιές Τα σπίτια είναι καμένα γκρεμισμένα Αναμαλιάρε μάνες Μου δείχνουν τα βυζιά τους Που δεν, δεν έχουν ούτε γάλα να ταΐσουν τα παιδιά τους Εγώ τι να κάνω Και βρίσκω λέει το κράτος Χρεωμένο με 2.800.000 χρυσέ λίρες Σύντομα δάνεια ήταν αυτά και εδώ στην Αθήνα λέει στην Αττική πριν σπήρετε, πριν σπύρετε, πουλήσατε την παραγωγή. Δηλαδή σαν και αυτό που είπε ο συνταγματολόγο, ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο δεν υπογράφεις τέτοια χαρτιά. Ο Κασιμάτης. Ακούστε τώρα. Ε. Ο Κασιμάτης θα είχε πει στον α, Παπανδρέου Τα γιατί έλεγε. ήταν και συμβουλός του. Βέβαια. Και μου το είπε ο ίδιος. Τα λέγε. Πού πάμε κύριε πρόεδρε υπογράφετε λέει δάνεια τρομερά Πού πάτε Πως θα πληρωθούν αυτά ναι. Και σε γεν σκληρό νόμισμα Πολύ σκληρό το γεν τότε Βέβαια. Πιο, πιο Ο, σκληρό αυτό δολάριο Ναι ναι γεγονό. τι και τη ανάπτυξη που είχε η Ιαπωνία Με, Μέχρι τότε λέει θα έχουμε πεθάνει όλοι λέτε, Εσένα τι σε νοιάζει μια ερώτηση πριν ξεκινήσει, σχεδίασε διακόψει κανεί. Λέει ο Αντώνη, ο φίλο μα, τελικά αυτό το έθνο δεν έχει ούτε ένα φίλο. Αφού όλα έχουν πληρωθεί κατ' γιατί δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, Ποιοι είναι οι συμμαχοί, λέει, θέλει να πει η ολίγα. Δεν υπάρχουν μεταξύ εθνών συμφιλίε. Υπάρχουν συμφέροντα, Αντώνη. Ναι, αλλά μόνο εμεί είμαστε χρεωμένοι πάντα. Αυτοί δεν μα χρωστάνε του πολιτισμού, τι ελευθερίε του και Μέχρι ο μεγάλος ο όπω όπως το παρουσιάζουν τώρα το, το Λόρδο το Βίρονα ναι. Αυτός δάνεισε ατομικά λεφτά, δάνεισε ατομικά δι, στο δι, κράτος Δικά του Δικά του λεφτά Και ζήτησε υποθήκη Γιώργο Και τι πήρε η υποθήκη Της λιμνοθάλασσα, το αλάτι, τα ψάρια, τα ηθιοτροφία του Μεσολογγίου Τα πήρε η υποθήκη Το δολοφόνησαν και αυτόν, δεν πέθανε από τον πύρετο που λένε Αυτά είναι παραμύθια η προσχάρη του είναι η περιοχή βήρων Ακριβώς Μάλιστα. Και ήρθε η κόρη του Με τα χαρτιά που είχε και τα πήρε μέχρι κεραίας Και τους τόκους Αυτό το λένε Αυτό δεν το ξέρει ούτε εγώ που έχω διαβάσει και δυο βιβλία Έχεις διαβάσει Δεν το έχω ξανακούσει αυτό Λοιπόν, λοιπόν Ξεκινάς, λες ό,τι θες Δεν σε διακόπτει κανείς, βάλε μας λίγο ακούστε, στο κλίμα Ακούστε και κλάψτε και αναλογιστείτε όταν θα πάτε να ψηφίσετε τώρα που θα γίνουν τρει τελευταίες. Ε τι ήθελες τώρα για να κλάψουμε όλοι μαζίξε του Έτσι είναι. Ξεκίνα. Στις ε, 31 Ιουλίου του 1824 το βουλευτικό, εκεί ήταν όλοι οι άκαπνοι μπάσταρδοι που ήρθαν και καπέλωσαν την επανάσταση, μετά την καταστροφή της Κάσου την 30 Μαΐου του 1824 και των Ψαρών στις 22 Ιουνίου του 1824, αποφάσισε να συνάψει ένα νέο δάνειο. Φυσικά πάλι από την Αγγλία του φιλέλληνα Κάνινγκ. Α, εδώ να δείτε. Το έχουμε και πλατεία. Ο οποίος με το Αγγλικό κόμμα στην Ελλάδα ήλεγχε σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Ήδη προετοιμαζόταν ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε 22 Οκτωβρίου του 1824 και διήρκησε μέχρι την 6η Φεβρουαρίου του 1825 με την επικράτηση του Αγγλόφωνου Κόμματος και την οριστική συντριβή της παράταξης των στρατιωτικών του Κολοκοτρώνη Καραϊσκάκη Ανδρούτζου. Στις, στις 26 Φεβρουαρίου του 1825 και ενώ η επανάσταση βρισκόταν σε πολύ κρίσιμη καμπή «Συνομολογήθη» λέει ο όρος «Εν Λονδίνο εθνικών δάνειων 2 εκατομμυρίων χρυσών λιρών δια την χρηματοδότηση του αγώνος». Οι Έλληνες διαπραγματευτές ήταν και πάλι ο Λουριώτης και ο Ορλάνδος, του Κουντουριώτη και δανειστές ο ίδιος τραπεζικός οίκος Ρικάρντο του Ρότσιλτ, οι, ο, οι, ο, οι οποίοι... Προθυμοποιήθηκαν αυτοί να είναι οι χρηματοδότε. Και κάνω το σχόλιο. Οι αιώνε αλλάζουν, οι δανειστέ παραμένουν ίδιοι. Έναντε, δεν πέθανε αυτοί. Όχι. Και πήγε μυστικά ο δικό μα ο πρωθυπουργό, ο κομμουνιστή. Και είδε, λέει, μία Κυριακή κλειστέ οι τράπεζε. Είδε του Ρότσολ. Κλείστηκε μέσα και. Συζητή. Πήρε και βραβείο, λέει. Το βραβεύσανε. Oh, δεν πήρε κανένα βραβείο. Πήγε, τι συζήτησε, τι είπε, τι έκανε εκεί, δεν είπε ποτέ σε κανέναν. Αν πήγε για τα δικά του λεφτά, καλά έκανε και δεν είπε. Αλλά πήγε σαν πρωθυπουργό. Αλλά είναι για πρωθυπουργός, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ά, και ο Ρικάρντο κατά σύμπτωση, ε, ναι. μαζεύει τα χρυσά. Ε. Κάτι συμπτώσει βέβαια μου. Η κατανομή αυτού του δανείου ήταν ακόμη χειρότερη από την πρώτη. Ήψος δανείου. Γράφετε τώρα φίλοι μου Γράφετε να δείτε λοιπόν, μολύβι, σηλώ, 2 εκατομμύρια λίρες Εμίσιον Παύλα έκδοση 55,5 Δηλαδή υπο... Δεν ξέρετε τον όρο Είναι τραπεζικός Υπογράφεις για 100 Πληρώνεις τόκους για 100 Αλλά σου δίνουν 55 Το 45 είναι στο παντελόνι 45... Προκαταβολή Όχι δεν σου το δίνουν καθόλου Α, Καθόλου και τι παίρνει. Αυτά ναι. έτσι γίνονται τα δάνεια α, Υπογράφεις να εξ... πληρώνεις α, δεν παίρνει τίποτα Τώρα που συνάπτουμε δάνεια Το emission είναι 96 95-94 Υπογράφεις για 100 Και σου δίνουν 95-96 Αλλά η τόκικη υποχρώση είναι για 100 Το emission λοιπόν Υπέγραψαν 2 εκατομμύρια Αλλά πήραν το 55% Μια χαρά Επί του ονομαστικού ήτη ένα εκατομμύριο 110.000 χιλιάδε Δηλαδή, υπογράψαμε και χρεωθήκαμε δύο εκατομμύρια και είχαμε λαμβάνει ένα εκατομμύριο 110.000 Είχαμε λαμβάνει, γιατί δεν μα τα δώσαν κιόλα. Έχει να παίρνει. Α. Όπω και το πρώτο δάνειο, το καθαρό ποσό περιορίστηκε στι 816.000 λίρε από τα δύο εκατομμύρια. Διότι από το παραχωρούμενο δάνειο παρακράτησαν 200.000 λίρες για πληρωμή τόκων και για χεροελήσια δύο ετών. 10% το χρόνο τόκο. Και κρατήσανε Μια χαρά. για δύο χρόνια προκαταβολή του τόκους. Καθώς και άλλες 70.000 λίρες προμήθειες και μίζες. Έλα μωρέ που είχε τότε τόσο παλιά. Με ο Ρικάρντο. Επήρε και με ο δανειστής 68.000 λίρες για την αναχρηματοδότηση μέρους του πρώτου δανείου του 1824 Αυτή η λέξη κάτι μου θυμίζει η αναχρηματοδότηση 212.000 λίρες κρατήσαν και για το πρώτο δάνειο ενώ ήταν πληρωμένοι οι τόκοι του 13.700 13.700.000 Έξω Έξοδα των Ελλήνων διαπραγματευτών 15.487.000 λίρες και ένας από αυτούς κράτησε 16.000 λίρες Ορλάντο γιατί λέει το κράτος χωριστάει η γυναίκα με αυτά τα λεφτά και τα κρατάω. Η γυναίκα του τι είχε κάνει στο κράτος. <laughs> Δεν μπορώ να το πω. Έχουμε και δύο κυρίες εδώ. Συγγνώμη ρε παιδί μου για αυτό το ρωτή. Το Κουντουριώτη. Θα δεις τι πάθανε αυτοί μετά. Ο... Το ίδιο σύστημα είναι. Εντάξει με συγχωρείς. Εγώ ερωτήσεις υποβάλωση Άμα θες απαντάς. Ενώ όμως το, το δάνειο, το πρώτο δάνειο, το διαχειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση έστω και με άθλιο τρόπο. την διαχείριση του δεύτερου δανείου την ανέλαβαν οι ίδιοι οι Άγγλοι. Εναι. <laughs> οι οι Άγγλοι τραπεζίτε και τα μέλη του φιλελληνικού κομιτάτου. Όπου ακούσα αυτού του φίλου. Κομιτεία ήμασταν τότε. Κομιτάτο. Είχαν κάνει στο Λονδίνο, γερμανικό, ιταλικό, αγγλικό, αμερικανικό κομιτάτο και όλοι κλέβαν το πτώμα τη Ελλάδο. Αυτό που λέμε σήμερα λόμπι. Δεν μα δώσανε mm. τα χρήματα, τα κράτησαν αυτοί να τα διαχειριστούν. Και ακούστε φίλοι μου τώρα τι μα έκαναν. Άλλε 157.000 λίρε δόθηκαν για την αυπήγηση δύο φρεγατών στα ναυπηγεία τη Νέα Υόρκη. Ο ναυπηγό κατά σύμπτωση ήταν και πρόεδρο του φιλελληνικού Κομ... κομιτάτου τη Νέα Υόρκη. Υποχ... Και τα ναυπηγεία να είναι του Ρότστιλ. μου. Με την υποχρέωση να έφταναν οι φρεγάτε στο Νοέμβριο του 2025. Προσέξτε, κρατήστε στοιχεία. Φρεγάτε, ναι, ε, κάτι μου λέει αυτό τώρα. Όμω από αυτέ ήρθε μόνο η μία. Ε, πέρας... δεν πέσεται αυτή η σύμπτωση τώρα. 2.300 τόνοι με 64 πυροβόλα στις 3 Δεκεμβρίου του 1926. Αυτό το καλύτερο πολεμικό μας πλοίο το έκαψε ο ίδιος ο Ανδρέας Μιαούλης την 1η Αυγούστου του 1831 στο λιμάνι του Πόρου. Επαναστάτησε κατά του Καποδίστρια για να μην πληρώνει φόρους. Αυτά τα λένε. Όχι Ό, βέβαια. Ακούστε κι άλλα. Τα στρατεύματα του κυβερνήτη έκαναν γιουρίση να καταλάβουν τα εισαγερμένα πλοία και δεν είχε στρατό, έβαλε ένα ρώσιο ναύαρχο που ήταν και πήγε να κάνει γιουρίση. Η δεύτερη φρεγάδα πουλήθηκε για να χρηματοδοτήσει την πρώτη. Ενώ πληρώσαμε δύο, μας είπαν οι, οι καλοί οι ναυπηγοί ότι πουλήσαμε το ένα καράβι για να σας τελειώσουμε το άλλο, για να πάρετε το ένα. Δεν μου λες τώρα, συγνώμη ένα Πώ φρεγάτε είχαν παραγγείλει τέσσερα. Και κάψαν τη μία, πούλησαν τη μία για να αυτόσουν την Η... άλλη. Όχι εμεί. Ο ναυπηγό ναι, είπε, παιδί... το έφτιαξα τα δύο, αλλά επειδή στοιχήσαμε πιο πολύ, πούλησε το ένα για να σα δώσω το άλλο. Έτσι. Πληρώσαμε δύο, μα στείλανε ένα. Και εδώ πληρώσαμε τέσσερα και πήραμε ένα περίπου... που έγερνε. Μην βιάζει. Εντάξει, μέσα και αυτά. Δεν μα το τώρα, θα δείτε. Παραψυχολογικά φαινόμενα μας λέει τώρα, Το φιλελληνικό κομιτάτο των ΗΠΑ καταχράστηκε απίστευτα ποσά. Καθώ καθώς και ο Έλληνας, ο επιβλέπον της αφήγησης αντιπρόσωπος κοντός σταυλός ο, το το ο οποίος αργότερα έκτισε πλησίον της παλαιάς βουλής πολυτελεστάτη οικία προφανώς από τις καταχρήσεις και τις κλοπές του δανείου. Θεωρείται και παλιά αθηναϊκή οικογένεια κοντός στα ναι. ναι. Τσοχαντζόπουλος μάλλα. Έλα μόνα τώρα, σταμάτα Α, τώρα, συγκεντρώσεις με... τη δουλειά σου Τσοχαντζόπουλος αμέσως. Αν δεν μας και παπά Κωνσταντίνου. Για τώρα. μισθοδοσία Μα επέβαλαν τώρα τον τυχοδιόχτη κόχραν 37.000 για διάφορους χρεωστικούς λογαριασμούς 47.000 λίρες. Από το Δανίο διατέθηκαν 212.000 λίρες και 77.200 για την αγορά όπλων και πυροβόλων από τα οποία λίγα έφτασαν στην Ελλάδα. Και αυτά χωρί φέρε μήπως. Από τον δανειστή οίκο Ρικάρντο δόθηκαν 130.000 λίρες για την παραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων σε δικό του αγγλικό ναυπηγείο ε, ναι. τα οποία όφιλαν να τα παραδώσουν έως τον Νοέμβριο του 1825 τα εν λόγω πλοία είχαν απορριφθεί λόγω κακής κατασκευής από την Αιγυπ, Αιγυπτιακή κυβέρνηση του Μοχάμετ Άλλη και του Ιππραήμ τα είχαν παραγγείλει αυτοί τα είδαν ότι ήταν άχρηστα και δεν τα πήραν και λέει δώσα στους ο Άγγλος ναυπηγός Γκαλιγουέι που ανέλαβε την παραγγελία είχε και άλλη μια ταυτόχρονη παραγγελία για τον αιγυπτιακό ναυτικό του Ιμπραήμ. Ναυπηγούσε τα Αιγυπτιακά και αμέλησε τα ελληνικά που είχαν προπληρωθεί ενώ ο γιος του είχε υπηρετήσει και στο Μοχάμετ άλλη. Από αυτά τα μόνο τα τρία έφτασαν στην Ελλάδα και μάλιστα με καθυστέρηση τριών ετών. Εντάξει. Το καρτερία 233 τόνι στις 3 Σεπτεμβρίου του 1926 με κυβερνήτη τον Άγγλο πλήρχο Άνστικς αφού πρώτα είχε πέσει το Μεσολόγγι στις 12 Απριλίου του 1820, Αν τα είχαμε δεν θα έπεφτε το, μεσ... το Μεσολόγγι δεν είμαστε στο αν τώρα, όμως. Το επιχείρηση 400 τόνων <Και> έφτασε το Σεπτέμβριο του 1927 και χρησιμοποιήθηκε μόνο στο Ιόνιο Πέλαγος μετά από λίγο ελιμενίστηκε άχρηστο στον πόρο το 1832. Το Ερμής, 254 τόνου στι 18 Σεπτεμβρίου του 1828, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μόνο για μεταφορές. Τα υπόλοιπα, προσέξτε εδώ, καταστράφηκαν σε δοκιμές στην Αγγλία. Έτσι δηλασσαν οι Άγγλοι, αλλά δεν επέστρεψαν τα χρήματα. Α. Έχετε καμία ιδέα με τα υποβρύχια, τα γερμανικά, όχι μόνο τώρα... Ε, που μέσα, μέσα στη μεγάλη μας πτώχευση τους δώσαμε και δύο δισεκατομμύρια του Γερμανού. Ε, ε, ο Βενιζέλος έλα τώρα, και είσαι... μα έδωσαν από αυτά από τα τέσσερα το ένα και αυτό γέρνη είναι μπαταρισμένο Είσαι υπερβολικός τώρα μόνο Είμαι υπερβολικός Ε βέβαια τώρα εσύ αναφέρεσαι πριν 200 χρόνια και πας τώρα 200 χρόνια μετά Τι σχέση έχει το τώρα με το τότε έχει καμιά σχέση Η ανέντιμη Άγγλή <coughs> με τον δί Φρόντισαν με τα επαχθή και ληστρικά δάνεια τους και έδεσαν στο άρμα τους την Ελλάδα, προξενώντας τους δύο τελευταίους αιώνε πολέμους, ρίξεις, πτωχεύσεις και συμφορές στην πατρίδα μας. Επίσης καθυστέρησαν σκόπιμα να παραδώσουν τα έξι ατμόπλια και τις δύο φρεγάτες να έλθουν στα τέλη του 25 για να αναλάβουν δράση στο Αιγαίο. Ίσως μαζί με αυτά θα μπορούσαν να έσωζαν το μεσολόγιο και την επανάσταση από τον Ιβραήμ. Όπως ενημερώνει με έκθεσή του ο Ιωάννης Ορλάνδος ο διαπραγματεύτη, ναι. η κυβέρνηση Κουντουριώτη μας επέβαλαν με την απειλή ακύρωσης του δανεισμού έναν τυχοδιόκτη τον Λόρδο Κόχραν, Άγγλο πράκτορα πρώην ναυτικό μισθοφόρο στους εθνικοαπελευθερωτικούς Αγώνες ε, Δεν πιστεύω κρατών της χιλής της Βραζιλίας κατά των Ισπανών και των Πορτογάλων ως κυβερνήτη του ελληνικού στόλου με παράλληλη οικειοθελή παρέτηση του Ανδρέα Μιαούλη. Παράλληλα διόρισαν αρχιστράτηγο τον Άγγλο Τσόρτς με υποχρεωτικό παραγωνισμό από την αρχηγία των Καραϊσκάκη. Ο ίδιος ευθύνεται για τη δολοφονία του Καραϊσκάκη και είναι αυτός που προκάλεσε την καταστροφική για την επανάσταση μάχη του Φαλήρους στις 24 Απριλίου του 1927, με οδυνηρό αποτέλεσμα να χάσουμε την Αττική και τη Ρούμελη. Έφεραν τελικά τον τυχοδιόκτη Κόχραν στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου του 1827, αφού του έδωσαν προκαταβολικά από το δάνειο 37.000 λίρες για μελλοντικού μισθούς. Α, που θα πάρουνε διότι Τάχα ήταν ναυτική αυθεντία με μεγάλη φήμη ω θρύλος των θαλασσών και απελευθερωτής της Νοτιού Αμερικής αυτός θα καταλάμβαινε έτσι είχε πει την Κωνσταντινούπολη και θα βήθιζε τον τουρκογυπτιακό στόλο ε, και σου λέει πληρώστε με από τώρα ναι. μόλις ανέλαβε κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστυρας τον εκδίωσε ως ανίκανο και μνημείο διαφθορά. Έλα μωρέ τώρα που κάτι λέξει. Και αυτό σκότωσαν το Καποδίστρια. Γιατί λέξει που χρησιμοποιούσαν. Όχι Μαύρο Μιχαλέ. Διαπθορά τώρα. Τελικά ήρθαν στην Ελλάδα λιγότερο από το 1 δέκατο του δευτέρου δανείου των 2 εκατομμυρίων λιρών. Το 1 δέκατο. Δηλαδή μόλι 190.000 λίρε. Από τα δύο δάνεια τα οποία θα ενίσχυαν τον ιερό αγώνα για την ελευθερία. Η επανάστατημένη Ελλάδα χρεώθηκε 2.800.000 λίρες, έβα, έ, έβαλε όμως στα ταμεία της 530.000 λίρες. Τα ελάχιστα αυτά αντί να διατεθούν για να ενισχύσουν τον αγώνα κατά των Τούρκων, ο οποίος έσβηνε από τον Ιμπραήμ, κατασπαταλήθηκαν στο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει με ευθύνη των ξενούδουλων και εξονημένων πολιτικών μεταξύ των Πελεπονησίων και των Ρουμελιωτών το Αγγλόφιλο Κόμμα, δηλαδή της Αθηνάς, του Μαυροκορδάτου, Κολέτη, Κουντουριώ, την Έγρη και όλων των άλλων, των άκαπνων πρακτόρων, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα δάνεια, βγήκαν νικητέ από τους εμφύλιους πολέμους, οι οποίοι ρήμαξαν την Πελοπόννησο και ήσαν η αιτία να χαθούν, οι Αττικοί και οι Ρούμενοι. Καθυστέρησαν επίση την άφηξη τη ελευθερία, παρατείνοντας την αιματοχυσία τουλάχιστον για τρία χρόνια. Στην συνέχεια κάθισαν στο σβέρκο του έθνους για 40 ακόμη χρόνια με ό,τι σημαίνει αυτό. Μέχρι το 1862 ήταν αυτοί οι φάρα που κυβερνούσαν και αυτοί άφησαν τους κλόνους τους. Μέχρι σήμερα το ίδιο σύστημα είναι. Το 40 που είπες έχει σχέση με τα 40, γιατί ο λένε 40 χρόνια μεταπολίτευση. Mm. Δηλαδή πιάνεις κάτι νούμερα, είσαι βάλτός τώρα. Άκουσε τώρα. Για λέγε τα... Τώρα θα είναι αματη αυτή η ιστορία ε, εντάξει. Οι καπεταναίοι στρατολογούσαν μισθοφόρους Έλληνες αγωνιστές για να χτυπήσουν τους Έλληνες εχθρούς αγωνιστές και πλήρωναν από τα χρήματα του Δανιού. έγινε μεγάλο πιάτσικο και ραβαίσει όμως οι Έλληνες σκότανε, σκότωναν Έλληνες το ότι σκότωναν Έλληνες ήταν σε δεύτερη μοίρα Επαναλαμβάνω Γιώργο και λέω και επισημένω το που μας οδήγησαν οι Άγγλοι με το κόμμα τους και τα ληστρικά δάνειά τους. Ο Γκούρας, το πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, α, για παράδειγμα, α, για πάμε τώρα, ήταν δικό τους και με εντολή τους τον δολοφόνησαν. Είχε ένα σώμα 150 ενόπλων, αλλά έκανε ψεύτικους καταλόγους για 500. Αυτό πήγαν από τώρα, λέγεται. Και οι άλλοι από αυτά και εισέπρατη τη μισθοδοσία και τα τροφία τους. Την επιδότηση... Θα λέγαμε σήμερα, δήλωνε παραπάνω άτομα για να παίρνει παραπάνω λεπτά. 350 άτομα δήλωνε, την τροφή και το μισθό. Ναι. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι, και από τα δύο στρατόπεδα. Έτσι, η αγγλική πολιτική και η οικονομική εξάρτηση έγινε εκ τότε αφόρητη μέχρι και σήμερα, με τεράστια δεινά και ποταμούς αίματος για το λαό μας. Ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι οπλαρχικοί φυλακίστηκαν στις 6 Φεβρουαρίου του 1825 τις 7 Απριλίου του 1825 συνέλαβαν στη Ρούμελη τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον δολοφόνησαν στις 5 Ιουνίου του 1825 στην Ακρόπολη. Καθώς επίσης και πολλά άλλοι καπεταναίοι και παλικάρια δολοφονήθηκαν. Τέτοια ήταν η του εμφυλίου, ενώ οι Εμβραίοι από τις 12 Φεβρουαρίου του 1925 αποβιβαζόταν στη Μεθόνη και σάρωνε κάθε αντίσταση στην Πελοπόννησο. Στις 10 Ιούνιου του 1925 είχε καταλάβει την Τρίπολη, ερημώνοντα συστηματικά την γη και τους ανθρώπους. Παράλληλα, ο Κιουταχής από τις 15 Απριλίου του 1825 υπολιορκούσε στενά το Μεσολόγγι, πριν το έθνος αποκτήσει μία κάποια οντότητα, η κυβέρνηση του 1825 κήρυξε την πρώτη πτώχευση. Ποια κυβέρνηση ήταν επάνω? Κουντουριώτη. Έλα τώρα μόνο την είσαι βαλτός. Ενώ οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογίου που έτρωγαν φύκια και ποντίκια αφέθηκαν στην τύχη τους. Τον Απρίλιο του 1826, μετά την πτώση του Μεσολογίου στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, Ανέλαβε η κυβέρνηση Ανδρέας Ζαίμη η οποία βρήκε στο ταμείο μόνο 16 γρόσια. Ε, ο άλλος και ένα και κύπτυλο. <χει> Άρα υπήρχε ανάπτυξη, δηλαδή υπήρχε ρε παιδί πλεονάσμα. Ο Φιλέλληνας Κάνικ, υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας από τον Αύγουστο του 1822 μαζί με τον Φιλέλλ, Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου, και των Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησαν την μεγαλειώδη επταετή ελληνική επανάσταση στην Ήτα και μετά στην ευκαιριακή σωτηρία του Ναβαρίνου στις 20 Οκτωβρίου του 1827. Ο Καποδίστρα ήταν ο μόνος που μπορούσε να τις αντιμετωπίσει. Γι' αυτό τον έβγαλαν από τη Μέση. Στην συνέχεια μας επέβαλαν τον ανίκανο, το ανίκανο πεδάριο και κυριολεκτό, ανίκανο, πεδάριο των Όθνα με την ληστρική αντιβασιλεία και την επιβολή της βαβαροκρατίας, με την απόλυτη μοναρχία του. Από το 1821 οι Άγγλοι κυριάρχισαν στην πολιτική και στρατιωτική ζωή, καθώς επίσης είναι οι ίδιοι που διαμόρφωσαν την ύπαρξη και τα όρια του νέου κρατηδίου. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια που ήταν δικό τους επαναλαμβάνω έργο, μας έφεραν τους βαβαρούς, οι οποίοι εκείνη την εποχή έκαναν την πρώτη γερμανική κατοχή στην πατρίδα μα. Έφεραν τον ανήλικο όθωνα και κυβερνούσαν μέσω των αντιβασιλέων, πενταμελής, ληστέ, οι αντιβασιλεί πέντε. Ναι, ναι, και σκληροί. Με τον όθωνα ήλθαν τρει και βαβαροί, οι οποίοι έστεισαν δύο σκουριασμένε λεμιτόμους σε χαλκίδα και Νάφλιο και άρχισαν να κόβουν τα κεφάλια των Ελλήνων. Ναι, ναι. Οι Γερμανοί φίλοι μας, Κάλεσαν στον Ναύπλιο τον στρατό που με πολλές δυσκολίες είχε οργανώσει ο Καποδίστριας, τον οποίο αποτελούσαν μαχητές που είχαν πολεμήσει στην Επανάσταση, τον αφόπτησαν και μετά τον διέλυσαν. Οι περισσότεροι κατέφυγαν στα βούνα και έγιναν λιστές. Άλλοι πέρασαν τα σύνορα από τη Λαμία και πήγαν με τους χθεεθυνούς εχθρούς τους Τούρκους, που έω τότε πολεμούσαν για να επιβιώσουν. Ναι, ναι, ναι. Άρχισαν να ληστεύουν τους Έλληνε. Έφυγαν δηλαδή από την πατρίδα του όσοι πολέμησαν του Τούρκου και έμειναν οι Βαβαροί. Έρχονται το ίδιο. Ζούμε τα ίδια πράγματα. Έτσι, τότε. πέστα, πέστα. Μου φαίνεται ότι έχει κανένα αντιγραφή τη σημερινή πραγματικότητα. Ο Ορλάνδο ανήκε στο Αγγλικό κόμμα. Κόμμα δηλαδή στην Αθηνά. Κρίνοντα ω πλέον πρόσφο, πρόσφορη και αποτελεσματική την υποστήριξη τη Αγγλία για την ελληνική υπόθεση, στήριξε την προτίμησή του αυτή την φιλελεύθερη πολιτική παράδοση τη χώρα εκείνη αλλά και τον επιφελή για τους Έλληνες υπεροχή στη θάλασσα. Αργότερα εντάχθηκε στην αντικαποδιστριακή παράταξη, διατυπώνοντας μάλιστα την άποψη ότι θα προτιμούσε η Ελλάδα να μετατραπεί σε Αγγλικό Προτεκτοράτο Α, από τότε. Από τον ανεχθεί τον απολιταρχισμό του Καποδίστρια. ε. ε. Ναι. Έτσι μετήχε στις αντικαποδιστριακές στάσεις τη Ίδρας το καλοκαίρι του 1831. Το 1835 για να ικανοποιηθεί το αγανακτισμένο λαϊκό αίσθημα σχετικά με την τύχη των Δανίων της περίοδου της επανάστασης Ελάκια Κατηγορήθηκε ο Ορλάνδος μαζί με τον Λουριώτη, οι διαπραγματευτέ. για κακοδιαχείριση. Αρχικά απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες Ναι Αλλά το 1835 το ελεκτικό συνέδριο Οπα <χω> Τους κήρυξε υπεύθυνος για απώλεια μέρους των χρημάτων του Δανιού και αλληλέγγυους χριώστε του δημοσίου. Και τους επέβαλε πρόστιμο 28.000 λιρών στερλινών το οποίο το αιώνιο ελληνικό κράτος δεν εισέπραξε ποτέ. Αλλά αυτοί... Ναι, ναι, τους δίκασε, αλλά δεν τα εισέπραξε το κράτος. Ναι. Ε... Για, για, να... για το λαϊκό αίσθημα ήταν. Σου λέει να, και τους δίκα, τους δίκασα. και τώρα. Ναι. Γιατί πήραν πίσω τι περιουσίε, του λέει: τον έβαλα μέσα. Και που τον έβαλα μέσα, τι έγινε. Πάλι εμεί τον τάιζουμε. Αργότερα, οι δύο διαπραγματευτέ δύο των Δαγίων Ορλάνδος και Λουριώτη, Έκτισαν στην πλατεία Συντάγματο και κοντά στα ανάκτορα του Όδουνο, πολυτελεί κατοικίε. Και έκαναν τρυφηλή ζωή. Ο Ορλάνδος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την οικία του, διότι οι Αθηναίοι γείτονε τον έβριζαν και τον έφτιαναν για τι κλοπέ των Δανίων. Και αυτό νόμιζε ότι ψυχαλήζε. Εγώ α τη γελάτε, παιδί μου. Σταματάει, εκπομπήκα. Νούμερο, κοπελά Σα είπα γιατί τότε, όταν είπε ο κυβερνήτη, κάνε μου κοντό μου μία απογραφή. Και τι είπε, κύριε κυβερνήτη, ει το ταμείο του κράτου ευρέθη ένα μόνο και αυτό κύβδηλων. Πάντω, να ξέρει, εγώ πρώτη φορά που άκουσα ότι δεν φάγανε Μαυρομιχαλέη τον Καποδίστρια, είναι προετών, άτο φίλο σου. Τον Γιουργανά. Το έχω μέσα Έχω ναι, όλα τα στοιχεία γι αυτό το αναφέρω κι εγώ. Έχω όλα τα στοιχεία Και το ρίξανε το <κοί> ανάθεμα σε αυτούς Για να γίνει η πατατιά Ήτανε κα... κακιά στιγμή που βρέθηκαν εκεί Λοιπόν κατάλαβες Ξέρουμε από την περιγραφή Ότι πέντε η ώρα σκοτεινά ήτανε Συνάντησαν Πήγαιναν για τη φυλακή να δούνε τον πατέρα του και τον αδερφό του γιατί ήταν εκεί, τον είχαν βάλει ο Καποδίστριας και συνάντησαν τον κυβερνήτη σε ένα στενό σοκάκι μόνο του ναι. τον Ναύπλιο χωρίς φύλακα, <χωρίς φύλα>, χωρίς φύλα και τον καλημέρισαν, τι κάνετε και τους είπε θα σας δω αργότερα ναι. και πήγε εκείνο για την εκκλησία και οι άλλοι πήγαν εκεί που πήγαν και μετά γύρισαν και περίμεναν στην πλατεία ναι. Όταν θα τέλειωνε ο κυβερνήτης από την εκκλησία ναι. να καθόταν να συζητούσαν για τον πατέρα τους και για το τελωνείο του Γηθίου ναι. διότι ο Καποδίστρες μεταξύ των άλλων <χω> είχε οργανώσει και τα τελωνία και το τελωνείο του Γηθίου το είχαν ανέκαθεν οι Μαυρομιχαλές και παίρνανε τους, τους φόρους ναι. και είπε Σπράτανε. όχι αφού κάναμε τώρα τελωνία θα έρθει εδώ και ο Μαυρομιχάλης του είπε εγώ το έχω χρόνια γιατί από αυτό διατηρώ 2.000 ενόπλους. Αυτή τη συμφωνία είχα κάνει να έχω ναι. εγώ την αυτονομία με τους Τούρκους. Ναι. δισπράττω διότι... και πληρώνω γιατί συντηρώ κόσμο. <κοί> διότι ναι. του είχαν δώσει αυτονομία οι Τούρκοι και του είχαν πει θα διατηρήσει 2.000 ενόπλους όποτε σε χρειαζόμαστε και ιδίως ο ΑΓΑΣ, ο κυβερνήτης, ο Τούρκος της, Μα... της Μεσσηνίας θα πηγαίνεις εκεί να βοηθάς. Και η πρώτη 23 Μαρτίου του 1821 κάλεσε ο Αγάς για ασφάλεια τους Μαυρομιχαλαίους να κατεβάσουν στρατό, να τον ενισχύσουν, γιατί δηλαδή τα πράγματα ότι δεν πήγαιναν καλά. Ναι. Τη μία ημέρα κατέβηκε ο γιος με 200 και την άλλη ημέρα κατέβηκε με χίλιους ο Μαυρομιχάλης με τον κολοκοτρόνη και πήγαν στον ΑΚΑ και του είπαν ΑΚΑ έχουμε κλείσει τα πάντα, δώσε μας τα κλειδιά της πόλης και τα παρέδωση του κάναν πρωτόκολλο παραδόσεως του Βόλεως, λοιπόν, ε. παρέδωσε και όλο τον τουρκικό οπλισμό που είχαν και τον άφησαν να γιατί του είπαν θα έχει πολύ με το τουρκικό αίμα, θα σας φάξουμε όλους. Οπότε σηκωφύγε... Γι' αυτό η πρώτη πόλη που ελευθερώθηκε είναι η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, σωστό. Και η Επανάσταση ξεκίνησε από εκεί. 23 στην ουσία. το Λάβαρο της Επαναστάσεως και τον... Παλαιών Πατρών Γερμανών, στα πονημονέβατα του ήταν φιλική, στη φιλική εταιρεία Παλαιών Πατρών Γερμανών. Εγώ λέει δεν πήγα ποτέ. 25 Μαρτίου ήμουν στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, δεν πήγα στην Αγία λάβρα Δεν έγινε αυτή η σύναξη και εκεί, είτε ναι, ο Λάβαρο ναι, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Το Λάβαρο το σηκώσαν στην πλατεία Συντάγματος, το έφερε αυτός τον κάτω της Αρκαδίας μαζί με τον... Δικό μας τον αρχιεπίσκοπο. Το έφεραν τότε και είπαν φέρνουμε το λάβαρο τη επαναστάσεω που είχαν διαφορέ με το κράτο. Δεν έγινε. Και κάτι άλλο να πούμε ότι κακώ εορτάζεται η 25η Μαρτίου. Το βάλανε λέει για να είναι μαζί με τον Ευαγγελισμό. Έχω το διάταγμα ναι, ναι. το εκκλησιαστικό που ναι, ναι, το επέβαλαν ναι, το, στον Όθουνα ναι. και ο Όθουνα λέει Ζωά, αφού θέλετε αυτό, πάρτε το. Τι μου στοιχείηκε. Τι με νοιάζει δύο μέρε μετάφραση. Έπρεπε να εορτάζουμε την αυμαχία του Ναβαρίνου εκεί ήταν τότε το, απελευθερώθηκε το παιχνίδι στις 20 Οκτωβρίου διότι τότε σκοτωθήκαν 198 ξένοι για μας και ο ίδιος ο αρχινάβαρχος ο Άγγλος έχασε το παιδί του που υπηρετούσε στο ναυτικό και επειδή έχω ξαναπεί είναι μεγάλη ιστορία αυτή κατά λάθο έγινε η ναυμαχία και εξεπίτηδες ναι, ε, ναι. μικρή λέγαμε κατά λάθο και, και εξεπίτηδες, εξεπίτηδες. ναι Είχαν πάρει εντολή από τα ναυαρχία τους να μην εμπλακούν σε ναυμαχία. Συνονοήθηκαν οι τρεις ναυαρχοί, έδωσαν την ναυμαχία γιατί τους συνέδεε κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. ναι το, το τι άλλο τους συνέδεε, κάποια ναι, άλλη συζήτηση. φορά θα σας αναλύσω. Και μετά πέρασαν όλοι από <Συκλή> ναυτοδικία. Ναι, γιατί κάνανε κάτι που είχαν εντολή να μην κάνουν. Διότι επίσπευσαν την αποχώρηση του Ιερεύνη και αναγκαστήκαν και οι Εγγλές να πούνε ναι στην ανακήρυξη του... Να πούμε του... τα όνοματά τους, Κόντρικτον, Δεριγνή και Χέιδεν. Χέιδεν. Έτσι. Δηλαδή έχουμε ο Δούς τον Μεν αλλά έχουμε και τον Δε, δηλαδή όλους τους τιμούμε εμείς. Έχουμε και οδό ο Μαυροκορδάτου και οδό κολλέτη και και εδώ και πλατεία Κάνιγκος, δηλαδή μας στέγνωσε και του... Όλοι οι προδότες χωράνε. Όλοι. Ε. Όλοι οι προδότες. Χ τι λες τώρα. Η καρδιά του Έλληνα είναι τεράστια. Γιώργο, είναι η τελευταία πα εκπομπή. Ναι, πε αυτά που θε. Γιατί θα λείψει την πρωτοχρονιά. θα λείψω, δεν θα είμαι για δύο εβδομάδε. Θα βάλει κάποια. Άρα φεβαναλήψη. θα σε δούμε την πρώτη εβδομάδα τη πρωτοχρονιά. Τη δεύτερη. Ναι, θα Δε... βάλω επαναλήψει σε αυτέ τι εκπομπέ που είναι σημαντικέ. Ναι. Παύλα τη σημερινή. Πού το πα το βλίο, Βασιλεύρο. Το, το. το θέλω. Λοιπόν, αυτά μου κάνει συμβάσει και τσακώναμε τώρα. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω, να σου πω χρόνια πολλά όλα, να είσαι δυνάτως και Χρόνια καλά Να περάσεις καλά, να σε ευκολαστής Και εδώ είμαστε το 19, έχουμε δουλειά πολύ να κάνουμε με όλοι Με υγεία σε όλους παντού. Και με υψηλό φρόνημα Να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες Καλό χρόνο να έχουμε Λοιπόν, αυτό ήταν ο Λευθέρη ο Διαμαντάρα. Όλε τι ευχέ έχει να περάσει καλά, τι γιορτέ όλε. Μετά με τον αιώνα, το στανε κοντά μα. Θα κάνουμε και ιδιαίτερη παρουσία στο βιβλίο σιγά σιγά. Γιατί είδατε τι ενδιαφέροντα πράγματα έχει που είπε μέσα σε λίγη ώρα. Ε, ακολουθεί εκπομπή τη Τετάρτη Αλέξανδρο Χάχαλη, στράτο Θεοδοσίου, αγαπημένο αστρονόμο το δίδυμο Δανέζης Θεοδοσίου. Αύριο έχουμε επανάληψη για νουλάκι στις 8 η ώρα της εκπομπής της Τρίτης. Μετά είναι η κυρία Δάγιο ζωγραφή του στον κώδικα μυστηρίων στο φίλο μας το Λευτέρη, το Βασίλη Τόμπαντιδη και τη φίλη μου την κυρία Δάγιο θα την έχω εδώ την Κυριακή το βράδυ σαν γνωσσοί επισκέπτες. Αυτά για μέχρι την Κυριακή και με την Κυριακή θα πούμε και τα της Εβδομάδος, να σε καλά, άπαντες.